και σήμερα αγαπητοί φίλοι albedo14.com Ήρθε μισή ώρα νωρίτερα ο Διαμαντάρας, πέμπτη δεν αλλάζει η μέρα πέμπτη, εφτά η ώρα να ξέρετε Διαμαντάρας ελευθέριος περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης Να ενημερώσω τους φίλους ότι ήμουνα σήμερα με το Χρήστο, φτιάξαμε τη σελίδα σε ένα βαθμό που μπορούσαμε. Το πρόγραμμα είναι πάνω, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο, στη σελίδα του σταθμού στο φάκελο που λέει Programs, να δείτε όλη τη βδομάδα ή τουλάχιστον την ημέρα τι έχει σήμερα ως εκπομπές. Λοιπόν, για να μην αστερούμε θα πω και άλλα μετά. Καλησπέριζω τον δασκαλό εδώ, τον αερφό, τον φίλο, τον αγαπημένο όλον, ελευθέριος Διαμανταράς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους φορτωμένος φίλους. Φορτωμένο είναι, φορτωμένο και στεναχωρημένος και θα μας τα πει ο ίδιος τώρα γιατί ξέρει και περισσότερο από μας. Για λέγε. Να καλησπέρισω όλους τους φίλους που είναι στην Ακρόαση, ιδιαίτερα το Σέρζιος στο Μιλάνο και να του πω ότι είμαστε δίπλα του, ότι χρειάζεται, θα το στηρίξουμε. Ε, και όχι μόνο αυτόν, ναι. ειδικά, ναι. ειδικά αυτόν. Ειδικά, ειδικά αυτόν. Είναι το άτομο που συνομιλούσες ναι, προηγουμένω ναι, ναι, ναι, ναι. στην Ιταλική. Ναι, ναι. Α, χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, σήμερα Γιώργο πάμε. θα κάνω μία εκβαθέων ανάλυση το μακεδονικό θέμα. Μάλιστα. Τι επιζητούν οι Σκοπιανοί και τι θέλουν οι άσπονδοι φίλοι και σύμμαχοι μας. Και το και οποίο εμεί θα διαθετήσουμε τώρα. Και πώ μπήκε στη και η Τουρκία τώρα. Ε, είναι και αυτή η Μακεδόνε. Πέρασε από εκεί ο Αλέξανδρο. Πέρασε από Στα εκεί. Στα γαμικά, στο γρανικό σου ναι, ναι. λέει. Ε, Αλεξανδρινοί είμαστε κι εμεί. Μάλιστα. Ναι. Μετά από 1500 χρόνια. Μα δεν ξέρει τι γίνεται. Ο καθένα μπορεί να είχε ιστορικό αλσχάιμερ και ξαφνικά λέει ρίση. Θα ξεκινήσω με μια ρίση του Περικλή το μεγάλο αυτό Έλληνα. Μάλιστα. Που όταν είδε τα χάλια. Όταν κατάλαβε ότι η κοινωνία την οδηγούσαν από τη μία ντροπή στην άλλη αυτοκτόνησε, πήρε τα λογό του, μπήκε στο κόλπο της Ελευσίνας τράβηξε μέσα και αυτοκτόνησε. Σήμερα θα τον έλεγανε yeah. κουτό. Τι τότε επίσης, Σήμερα. τότε επίσης με τους στενούς φίλους του τον Ιώνα τον Δραγούμη και τον Παύλο Μελά και όλα τα παλικάρια που ξεκίνησαν από την Αθήνα και έκαναν πάνω τα τάγματα τους μακεδονομάχους που κράτησαν τότε τη Μακεδονία από τους κομμετατζίδες τους Βουλγάρους που έκαγαν και σφαζαν όλα τα ελληνικά χωριά όταν είδε ότι η κυβέρνηση έκανε παρασπονδίες τι είπε και τι έγραψε ντροπή σα να συζητάτε με τον σκυλόφραγκο αν η μακεδονική σας γη είναι δική σας γη πάψτε σα πιο δάσκαλοι και σαπιορίτορες να εξεφτελίζετε την φιλή. Πάψτε παλιόγριες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια, μισθωμένοι κονδυλοφόροι. Εάν λοιπόν πάμε τώρα στο τριήμερο, στο διαδίκτυο, όλες οι σαπιοκυλιές και οι γρίες έχουν βγει και λένε τι με νοιάζει εμένα πως θα ονομαστεί? Και λέμε και ονόματα, μπουτάρις, καμίνις, πάγκαλος και όλο αυτό δεν το αδερφάτο των υποτών. Δε, δεν ξέρουν αυτοί. Ότι εκχωρώντα το όνομά σου, εκχωρεί την ιστορία σου, εκχωρεί τον πολιτισμό σου, την υπόστασή σου, την εθνικότητά σου. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ενώ καταλάβει ακόμα. Και δηλαδή, ναι, για να εγώ. Ανοίξουν... από σένα να μου δώσει την πόρτα από το σπίτι, ρε παιδί μου. Όχι. Και εσύ θα μου πει. Το σπίτι, άντε να το συζητήσουμε. Όχι. Μου ζητά το οικόπεδο που είναι χτισμένο το σπίτι. Ναι, και εσύ λες έλα να το κουβεντιάσουμε. Ναι, εμεί δεν διεκδικούμε τίποτα. Βρε, διεκδικούμε, ναι. αλλά διεκδικούν ποιο... οι άλλοι. Γιατί δεν διεκδικούμε, τώρα θα ακούσετε την ιστορία όλοι Ναι, κατα... θέλω να πω δηλαδή εσύ... Είναι το δόγμα Ανδρέα Παπανδρέου Α... Δεν διεκδικούμε τίποτα Α... Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Τούρκοι όλοι διεκδικούν Και για να θυμίσουμε στους φίλους Αυτά τα κράτη ήταν ανεπαρτά και τα κάναμε κράτη εμείς Η Τουρκία φτιάχτηκε το 23, Δηλαδή μετά την, κα... την καταστροφή Το συνοστισμό δηλαδή ναι. Η, τα Σκόπια δεν υπάρχουν Πήγαν όλες οι εταιρείες εκεί και τα συντηρούν Οι Αλβανοί πριν 25 χρόνια Ήταν με το Χότζα κλεισμένοι στο Μαντρί Τους κάναμε ανθρώπους εμείς Του χτίσαμε την Αλβανία Και Βουλγαρία την κάναμε Κράτος εμείς διότι όχι πάει 30.000 επιχειρήσεις 40 πόσο έχουν πάει Λάει μας τόσο μαλάκιας Και αρχίζω την πρώτη αποκάλυψη Παρακαλώ Δεν ξαναμιλάω Δεν γνωρίζουμε ότι εμεί δώσαμε ελικόπτερα στους Σκοπιανούς και άρματα μάχης επειδή εφοβούν το κάποια εξέγερση των Αλβανοφώνων και εμείς εξοπλίσαμε το στρατό τους και αυτά τα ελικόπτερα και τα άρματα τώρα είναι εναντίον μας Είμαστε τόσο καλά Εμείς χτίσαμε το διοικητικό κέντρο που στεγάζεται η Βουλή τους τα Υπουργεία τους, νομαρχίες τους όλα στα Σκόπια με δικά μα έξοδα οι και... Τράπεζε είναι εκεί, τα δημόσια άργα ο... που κάνανε τράπεζοι, τα είχαν οι είναι Έλληνες... οι μεγαλύτεροι εθνικοί που είναι εκεί ναι, ναι, ναι. Τώρα απαιτούν να φύγει δίχως αποζημίωση ούτε να πουληθεί Τίποτα Βεβαίως Λοιπόν ας ξεκινήσουμε τώρα την εκβαθέων ανάλυση του θέματος Α, Λέει εδώ ο φίλος μας αγοράγει με καλησπέρα από την καρδίτσα Μας δουλεύει ο Γιώργος λέει ε, Το λέει ρητορικά ναι. Φέτος το καλοκαίρι δεν είχαν υπηρκαγιέ στην Αλβανία και εμεί στείλαμε και τα καναντέρ. Βεβαίω. Λοιπόν, είμαστε τόσο μαλακέ Το σήμα δεν το βάζω. Όχι, το τόσο όχι. Μαλάκι απλώ. Ε, ε, ε, δεν υπάρχει βαθμολόγηση εδώ. Δηλαδή λέμε ότι δεν έχουμε γειτόνου ήσυχου, Λουξεμβούργα και τέτοια, και του έχουμε κάνει κράτη εμεί. Εμεί του κάναμε και όλοι αυτοί υποφθαλμίουν. Ο ένα θέλει την τζαμουριά, ο άλλο θέλει τη Μακεδονία, ο άλλο θέλει τη Θράκη. Ε, να του δώσουμε και εμεί την παπαριά. Ναι, όχι. Κάτι ο... πρέπει να του δώσουμε. Τα τρία παιδιά. Ο Ζωάρη είπε: Α πάρουν δεκάιντ στη νησιά και τι γίνεται. Κάποτε θα ξαναγίνουν και δικά μα. Ε, για δεν δίνει και τη γυναίκα του που δεν έχει. Τώρα... Ο Λουγκρίδης Να μην πάμε αλλού... Την αδερφή του, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για δεν δίνουν το δικό του διαμέρισμα. Που είναι λαπάρτο διαμέρισμα μου και δίνουν το μαγαζί Μετά, που λέγεται Ελλάδα. ξεκινήσουμε τώρα το Και δεν ρωτάνε και βγήκε ο Αλίτη ο Πάγκαλο, ο οποίο ιδιωτεύει κιόλα και δεν έχουν αυτό στα γιάουτια και λέει το ηλίθιο, τον ελήθιο ελληνικό λαό. Λέει, θα εμπιστευτούμε, λέει για, για, για δημοψήφισμα. Ναι. Εχθέ στο Σκάι. Ναι. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Ε, δηλαδή που... αυτοί που γλύφανε να του ψηφίσουν οι μαλάκε και πήγανε και δανειστήκανε 40 χρόνια να πουλάνε τρέλα και δήθεν τώρα του λένε και ηλίθιου. Ε, εγώ δεν με νοιάζει χοντρικό, διότι δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Σε... <coughs> δεν ανήκει. Νοιάζει... Αλλά... Δεν μιλάω αθηνικά. Για τον Πάγκαλο και τις δηλώσεις μιλάω. Ο Πάγκαλος βγήκε, βγήκε την περασμένη εβδομάδα και είπε έναν άλλον πρώην Υπουργό όταν είπε να ονομαστούν <laughs> τα Σκόπια Δακία, η Δακία δεν έχει, είναι Μολδαβία είναι <laughs> και τον είπε ότι είναι Ελήθιος και είναι Βλάξη, είναι Βλάξη και του λέγε <laughs> ο Πορθωσάλτεμας σας παρακαλώλοι <laughs> είναι ναι, ναι, ναι. καθηγητής γιατί λέει καθηγητές δεν είναι βλάκες. Γιατί και είναι και ηλίθιο για να λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένα ναι. και ευτελίζει το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ευτελίζει, το ξευτελίζει, το κατεβάζει κάτω. Μα το ερώτημα σε ένα κράτο που θέλει αυτό, είναι το εξή. Γιατί ντέκε καλά Μακεδονία και δεν λέγεσαι κάτι άλλο που έχει σχέση εκεί. Λοιπόν. Τι ρόλο παίζει και τη γλώσσα λέει Μακεδονική. Τι είναι, ναι. την μακεδονική. Ναι. Και θα... είναι η Μακεδονική, Τσουκατσόφσκι και Αρχιδόφσκι. Είναι Μακεδονική γλώσσα. Ναι. Αυτά μιλούσαν οι Ερετού. Αριστο... Ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρο αυτά μιλούσαν. Και βγαίνουν οι αλύτες. Γιατί περιαλυτών πρόκειται και λέει του έχουν αναγνωρίσει 130 κράτη. Στα παπάρια μας, μα νοιάζει 300. Λοιπόν. 300. Είναι προσωρινή ονομασία. Αν εμεί αναγνωρίσουμε το φύλαρχο στην Αφρική, τον φύλαρχο δεν τον νοιάζει. Τον φύλαρχο τον νοιάζει να τον αναγνωρίσω απέναντι φύλαρχο. Ή δίπλα του. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συγγνώμη, πάμε. Γιατί ξέρω θα με τσαντήσει σήμερα εσύ, είσαι βαλτό και δεν και στοιχεία. Από το 1990 όταν αυτοί έπεσαν και βγήκε ο Γκληγκόροφ έχουμε το βίντεο και το έχω στείλει σε όλους που λέει ο Γκληγκόροφ δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με τους Μακεδόνες, δεν είμαστε, εμείς είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε χίλια χρόνια μετά, πώς τώρα αλλά αυτοί όλοι είναι εξωμότε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Ογκρουεύσκη αυτοί οι εθνικιστέ και δημιούργησαν εκεί μία κατάσταση. Την οποία τώρα έρχονται και λένε Μα μεγάλωσαν τρει γενναίε με το όνομα Μακεδονία και. Όχι, σαν... Εμεί yeah. έχουμε μεγάλωσε 38.000 γενναίε. Λοιπόν, τι θα γίνει, και Ακού και λέει ο κάθε ένα που παρουσιάζεται στην τηλεόραση. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι: Μη στεναχωρηθούν τα παιδάκια που yeah. μεγαλώσανε yeah. με αυτή την ιστορία. Yeah. Και δεν ξέρουν ότι στο σύνταγμα του καταστατικό του άρθρο είναι να ελευθερώσουν την υπόλοιπη Μακεδονία που είναι καταπιεσμένη και κατηλημένη από του Έλληνε. Συνεργάτε του Καπακάπα του 30 είναι αυτοί όλοι. Τώρα θα τα ακούσουμε. Πες τα, για μην Ξεκινάμε. Τα Ουδέποτε υπήρξε έθνο Μακεδόνων. Ούτε κράτο με το όνομα Μακεδονία όπως δεν υπήρξε ούτε έθνος Αθηναίων αλλά και δαιμονίων, υπηρετών, ετωλών και άλλα που είχαν συγκροτήσει τα κράτη της Αρχαία Ελλάδος Μακεδονία ονομαζόταν ένας χώρος που μάλιστα μεταβαλόταν ανάλογα με τον άρχοντά του με το βασιλιά του συνεχώς ο Στράβου αναφέρει τον πρώτο ο αιώνα ότι απλωνόταν δυτικά έω την Αδριατική Σύμφωνα με το Στράβονα, εμείς βλέπουμε ότι η Μακεδονία ξεκινούσε από το ποτάμι των Νέστο και έφτανε μέχρι την Ανδριατική θάλασσα. Μετά από δεκα αιώνες, το θέμα, το βυζαντινό θέμα είναι η μεγάλη διοικητική περιφέρεια της Μακεδονίας, κάλυπτε και όλη τη Θράκη με πρωτεύουσα την Ανδριανούπολη όπου και γεννήθηκε ο Αυτοκράτορ Βασίλειος Ι. Γι' αυτό τον ονόμασαν και Μακεδόν και από τότε αρχίζει η Μακεδονική δυναστεία. Από τον 7ο έως και τον 14ο μετά Χριστόν αιώνα να μην μπερδεύονται, εγκαταστάθηκαν διαδοχικά στο χώρο. Σλάβοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Εβραίοι, Οθωμανοί και άλλοι, Γύφτοι και άλλοι. Πόλοι του. Ονομάζονταν Μακεδόνε, αλλά αυτοπροσδιορίζονταν φυλετικά. Έλληνε Μακεδόνε, Τούρκοι Μακεδόνε, Σλάβοι Μακεδόνες, Μακεδόνες. Αυτή τώρα εδώ γιατί δεν αυτοπροσδιορίζονται, να πούνε, είναι 500.000 Αλβανοί, 300.000 Έλληνε, 300.000 Βούλγαροι, 500.000 Ιουγκοσλαβικά φύλλα. Γιατί δεν Γιώργο, αυτοπροσδιορίζονται. Μη, μη σπά τώρα την ιστορική. Όχι, απάνω σε αυτό που έλεγε. απαντή μετά, τα μετά. Παρουσιάστηκε τώρα ένα ο Ζάεφ, αυτό ο πρωθυπουργό, δίθεν διαλλακτικό και στι συνομιλίε που έκαναν χτε ο αντιπρόσωπό του μαζί με το δικό μα τον Βασιλάκη και με τον Νίμιτ. Άλλο και τούτο ο Νίμιτ. 20 χρόνια διαπραγματεύεται, έχει αποτύχει παταγωδό και τον έχουν εκεί. 30 είπε ο Παπαγελά. Από... Ήταν ο Βάν, ήταν προηγουμένο, ήταν ναι, ναι, άλλο. Ναι, αυτό είναι ο 80, ο, δεν πάει σπίτι του. Πάντα αυτό είναι ποράει... φίλο του όρο. Α, το απάντησες τώρα. Ο λοιπόν. Σόρος είναι Σκοπιανός. Καταλαβαίνεις τώρα το χρήμα. οποίο και... δεν ξέρει από τη φίλη, ο Σόρος είναι Αμεριανός. Γεώργιο Σόρος, Σκοπιανός. Πάμε παρακάτω. Η κυρία Τσαντόφσκη, Μαργαρίτα, Σκοπιανή. Και βγήκε και είπε ο αντιπρόσωπος του κάτι, και πετάστηκε αυτός και το ανέρεσε, δεν τον αναγνωρίζει. Διότι ο διαπραγματευτής ο Σκοπιανός στην Νέα Υόρκη είναι του το προηγούμενο. Και είπε όπως πάμε και όπως τα λέει ο, ο Νίμιτς δεν βλέπω να γίνεται δουλειά. Και βγαίνει ο Νίμιτς και προδικάζει και λέει δεν μπορεί να δοθεί λύση αν δεν έχει τον όρο Μακεδονία μέσα. Και ποιος ερώτησε εσένα ρε. Γιατί το προδικάζει ο Μακεδονίας. Λοιπόν το λένε. Προσωρινή... Ότι αποφασίσουν τα δύο μέρη. Είναι προσωρινή ονομασία. Έτσι μπήκαν και ναι. Με προσωρινή ονομασία να επιληθεί το θέμα αυτό. Επειδή το είχε δημιουργήσει ο Τίτο, θα πάμε τώρα και στον καταραμένο αυτόν τον Ζόζεφ, άλλο κουμάς αυτό. Ιωσήφ. Ακριβώς. Και ο Νόν νοήτο. Αυτά όμως που λες είναι Εβραίος γνωστά νομίζω. ε. Ναι, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Γράφτο το β το... με όποιο γράμμα Ναι, θες. ναι, ναι, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Όχι, εσύ θα πεις όλη τη την ιστορία, όλη. Και α πάμε τώρα και στου φίλου μα, του Ορθόδοξου, του Καλού, του Ρώσου που ενδιαφέρθηκαν. Είναι οι πρώτοι που του αναγνώρισαν. Οι πρώτοι, πρώτοι. Τώρα είπαν το πήραν πίσω. Τώρα το πήραν πίσω. Γιατί, γιατί έστησαν οι Αμερικανοί στα σύνορα των Σκοπίων με το Κόσοβο τη μεγαλύτερη βάση που υπάρχει εκτό Αμερική. Στον πλανήτη. Εκτό Αμερική, ναι. τη μεγαλύτερη βάση. Φαίνεται από το διάστημα λέει. Φαίνεται από του δορυφόρου επάνω. Και θέλουν να δουν τι κάνουν. Και γιατί την κάνανε εκεί, διότι θέλουν να ελέγξουν όλου τους διαδρόμους και όλου τους αγωγούς των αερίων και των πετρελαίων και να έχουν στριμωγμένη τη Ρωσία. Ρε Λε μου λεπτό, να το πάμε λίγο λίγο. Δεκτόν. Το όνομα θα σταματήσει τη ροή του πετρελαίου Δηλαδή άμα λέγεται Κουκουρούκου Δεν θα περνάει το πετρέλαιο Θα μας έχουν σε συνεχή απειλή εμάς Α, Αυτό θέλουν να κάνουν να έχουν Διότι συνεχώ θα διεκδικούν να ελευθερώσουν Και την ελληνική Μακεδονία Που είναι υπό την πίεση Η κατ κατοχη των Ελλήνων Αυτό λένε Και πάμε να δούμε τώρα Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους Και τη συνθήκη του Βουκοριστίου Του 1913 όταν διαμορφωνόταν τα όμορα κράτη, προέκυψε η ελληνική, η βουλγαρική και η σερβική Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν πολύ μεγαλύτερη των Μακεδόνων-Ελλήνων, των Ελλήνων-Μακεδόνων σαν εδαφική έκταση. Το έθνος των Μακεδόνων, πρώτη, έθνος Μακεδόνων-Ενήπαρτο ανακήρυξε για πρώτη φορά στα χαρτιά μόνον η Σοβιετική Ένωση το 1933. Και για άλλους λόγους, και... τις... Διότι ήθελε να την κάνει αυ... αυτόνομη δημοκρατία της Μακεδονίας υπό την Σοβιετία. Και αυτό το 1944 υπέγραψαν οι Έλληνες με τον Ζαχαριάδη την παραχώρηση της ελληνικής Μακεδονίας, της Βουλαρικής και της Σερβικής να γίνει το αυτόνομο κομμουνιστικό κράτος μακεδονικό υπό την Σοβιετική Ένωση. Αυτοί όλοι που του έχει διαγράψει ιστορία ισχύουν υπογραφές του στη σύγχρονη ημέρα, δεν το καταλαβαίνω. Διότι ήθελε να ελέγξει το γεωφυσικό, το και γεωπολιτικό χώρο αυτών των ευαίσθητων των Βαλκανίων και την ονόμασε Δημοκρατία της Μακεδονίας ποιοι. Ο Τίτο το 1943 κατασκεύασε για πρώτη φορά αυτός έθνος Μακεδόνων Όπως έκανε την ενωμένη Γιούγκοσλαβία Και πήρε τα διάφορα κρατήδια Και τα έκανε ένα Τα έκανε ένα του Σέρβου Ερζεγοβίνη, Κροατία Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο Σκόπια, Βαρδάσκα Βαρδάσκα ναι Εγώ έχω και γραμματώσει Και, και παλιό χάρτη της βα... χά... Βαρντάσκα Και έω τότε την ονόμαζαν Βαρντάσκα ο... Μπανοβίνα Ο, ο... κοριτσιότης ο φίλος μου λέει το σκηνικό Όμως δεν από Τίτο Είναι και 50 χρόνια και βάλε από την ΕΜΑΟ Ξεκινάμε από το 13 είπαμε Έτσι. Πάμε στο 33 ναι. Με τους Ρώσους και, και προχωρεί Και φτάνουμε στον Τίτο, στον τίτο. Έτσι. Όταν ε... Ο Τίτο το ανεκήρυξε αυτό Εδώ γελούσαν Αλλά εμείς ήμασταν μπλεγμένοι Είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο τον Έτσι. μεγάλο πόλεμο. Α, αυτό είναι... Δεν είχαμε δυνάμεις Έπειτα το 1944 υπάρχει μια επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών του Στετίνιου του Αμερικανού που λέει προσέξτε διότι ο Τίτο δημιούργησε αυτό εκεί για να το ετοιμάσει να το παραχωρήσει στους Ρώσους. Δεν υπάρχει για μας κράτος μακεδονικό, δεν το αναγνωρίζουμε, δεν υπάρχει έθνος μακεδονικό. Αυτά είναι πλαστογραφία. Εμείς δεν σταθήκαμε εκεί διότι επί πέντε χρόνια αιώνες έβγαζε τα μάτια του άλλου ε, Εκεί παιχτηκαν όλα και εμείς ήμασταν απόψε Μετά από το 49 όταν ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα και έφυγε από την επιρροή της Ρωσίας Και ήταν 50-50 ήταν ημιτασιόν έτσι. έτσι και έτσι Οι Αμερικανοί του έδωσαν όπλα και οι Άγγλοι και τον κράτησαν Διότι αυτός έκανε το πρώτο σχίσμα από τη Σοβιετική Ένωση ναι. Και εδώ τα καλά παιδιά δεν μιλούσε κανένα. Κανένα. Κανένας Όταν πήγε ο Σαρζετάκης Πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας Στην Αυστραλία να ταξίδι Και βγήκε να μιλήσει Παρουσιαστήκαν αυτοί οι Μακεδόνες ναι, και, Σκοπιανή, τον ναι, ναι, ναι. και τον προφυλάκησαν Και του πέταξαν λεμόνια, γιαούρτια Και είπαν δεν υπάρχεται Εμείς είμαστε ναι, ναι, ναι. Και, και τότε όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα Τι συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί ναι, Δεν δυσιαφνικά... ξέρουμε Δεν ενημέρωναν τον ελληνικό λαό. Γιατί πολέμησε αυτός ο λαός και έδωσε τόσους νεκρούς εκεί 12-13 να απελευθερώσει με τις περίφημες μάχες κοινικής λαχανά Όλα τα σύνορα πριν Σκρά. μπαίναν οι Βούλγαροι, σφάζαν, δοξά το κέγανε, πυρπολούσαν Αυτοί που τώρα το παίζουν οι Ευρωπαϊστές ναι, Γιατί εμείς τους βάλαμε στην Ευρώπη Γιατί οι Σκοπιανοί δεν έχουν σφαξιά ναι. Οι Βούλγαροι σφάζαν, Μα... οι, οι Οι Σκοπιανοί είναι 30% 50% είναι Βουλγαροί και, και, το... και ένα 15% είναι Έλληνες, Έλληνες για τους οποίους δεν μιλάει κανένας Όχι. υπάρχουν επίσημες απογραφές και δεν μιλάει κανένας για αυτούς τους Έλληνες γιατί μίλησε κανείς μωρέ προμηνός που γκρεμίζαν τα σπίτια στη Χιμάρα κουνήθηκε κανένα με τις Λούγκρες εδώ ποιος κουνήθηκε ας. κατά τη διάλυση τώρα τη Γιουγκοσλαβίας το 1991 Χωριστήκαν αυτά και ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτο κράτος το 1991 με την ψευδονημία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Που στο προήμιο, στην εισαγωγή του συντάγματος τους, τι γράφει, ας το ακούσουμε. Ναι. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι εθνικό κράτος του μακεδονικού έθνους. Συνεχίζει την παράδοση του Ήλιντεν, αυτούς που μας έσφαζαν. Αποτελεί νόμιμη συνέχεια της δημοκρατίας του Κρουσόβου. Είναι η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων και έχει υποχρέωση να φροντίζει όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες χώρες και στα εξωτερικά τμήματα της ενιαίας Μακεδονίας. Το καταλαβαίνετε κοντυλοφόροι Σάπιοι. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε τι λένε. Στο πρώτο εισαγωγικό του άρθρο στο Σύνταγμα τους. Και όταν ο Καραμαλής το οκτώ είπε στο βουκουρέστι, παρόλο που τον πίεζε ο Μπούς και όλοι οι Ευρωπαίοι και είπε όχι το βέτο το περίφημο. Την άλλη μέρα πήγε σπίτι του. Δεν είπε μόνο το όνομα έχει βάλει κι άλλα. Mm. Και όταν mm. λένε τα αλλητρωτικά και αυτά. Όλα τα έχει βάλει όλα αυτά μέσα. Και όταν βγαίνουν τώρα λένε η συμμορία ότι ναι αφού δεχθήκαν το όνομα δεχθούμε και εμείς το όνομα. Είπαν ελάχιστο το όνομα αφού θα καθαρίσουν όλα τα άλλα έτσι, τα άλλα και, είναι το θέμα και, και τα μετά το όνομα τα άλλα είναι, αλλά έχοντας το όνομα και όλα τα άλλα, του δίνεις το δικαίωμα να σου λέει ότι εσύ είσαι επαρχία όχι επαρχία και δική του είναι ότι εσύ έινε, έχεις κάνει κατοχή το έδαφος στο δικό τους ναι, το είπε χτες το... ο Βούλγαρος, το άκουσα ναι. ακόμη με τα αυτιά μου λέει εμεί είμαστε μια οντότητα κρατική και η Μακεδονία ως γεωγραφικός προσδιορισμό στην Ελλάδα αποτελεί μια επαρχία του κράτους της Ελλάδος. Μάλιστα. Δηλαδή θα είσαι και επαρχία. Μάλιστα. Αντά... Είμαστε... Επαρχία δική τους είμαστε, άλλοι μόνο. Τη ζημιά την έκανε ο Αντρέα, διότι έκανε εμπάρκο. Όταν αφέρασαν να λένε είμαστε Μακεδόνες, δεν είπε, ωπ, ρε εδώ είσαστε, καταργώ τα σύνορα, μπείτε μέσα. Εν το πέ. Και έκανε εμπάρκο. Όλοι... Όλοι εκτελούσαν εντολές Έτσι όχι γιατί τους ψηφίζανε όλους αυτούς Γι' αυτό εγώ τα λέω Γιατί εγώ του ψήφιζα Έρχεται ο Καραμαλής τότε, Κάνει το συμβουλίο Πηγαίνουν όλοι οι αρχηγοί Και βγήκε δακρύζοντας και είπε Ότι μία είναι η Μακεδονία η Ελλήνικη Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία Ναι κύριε Πρόεδρε Κάρι Ναι κύριε Εθνάρχα πριν τι έκανε, δεν τα ήξερε. Αφού έχει υπογράψει στο χαρτί του Γκλιγκόροφ το 1990. Εσύ τι έκανε, πριν. Ναι. Όταν είδαν και ξεσηκώθηκε ο κόσμο τότε με τα μεγάλα συνελευτήρια Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Εκεί φοβηθήκαν. Ε, φοβηθήκαν. Και έρχονται τώρα και λένε οι κοντιλοφόροι. Όχι, δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Η εκκλησία να μην γίνει δημοψήφισμα. Μπα, έχει λέει του εκπροσώπου του. Ποιου εκπροσώπου. Και ποιον εκπροσωπείτε. Κάντε δημοψήφισμα να δείτε. 80% θα πούνε όχι. 80% είναι. Βρει στην Ελβετία, κάνουν ρημοψήφισμα που θα φτιάξουν ένα μπολτιλατό δρόμο. Τι μου λες τώρα. Α, αυτά είναι γνωστά. Εδώ έχουμε ε, άλλα ε, θέματα. Ε, είμαστε λύθοι, είπε ο Παγκαλός. Δεν, ε, ε, ε, ε, ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε εμείς. Μετά από την αντίδραση που έκανε το ελληνικό κράτος τότε, ο, όταν για να μπει στο, στον οργανισμό των ΗΕ, τα Σκόπια, με το ψήφισμα 817 έγραψε στον οργανισμό τα σκόπια με την προσωρινή ονομασία «Προη Δημοκρατία της Μακεδονίας». Αυτόν τον όρο χρησιμοποιούν προσωρινά έως τώρα και όσοι αντιτίθεται σε συμφωνία με γεωγραφικό προσδιορισμό του ονόματος Μακεδονία, δεν αντιλαμβάνονται ότι η προσωρινή ονομασία περιέχει ατόφιω το όνομα Μακεδονία και απλώς θέτει προς διορισμό απλώς τη λέξη Μακεδονία, τη δημοκρατία. Εδώ κατανάγκηνε έγινε αυτό, δώσαμε τότε συγκατάβαση για προσωρινή και γρήγορη λύση του θέματος, αλλά αυτοί το τραβάνε. Και έρχονται τώρα και λένε Εάν δεν συμφωνήσουμε τώρα Δεν θα γίνει καμία συμφωνία Το λέω εγώ Είναι, Το είπανε και μόνοι τους δεν Τους σ... το είπε και ο Νάτο ο γεωγραμματέας π, π, Πήγε να κάνετε εκεί και... έφυγε. Ναι. Βρείτε τα μεν Ελλάδα και μετά τα συζητάμε Και καλώς έπραξε Δεν θα γίνει τίποτα Και έρχονται και λένε Μα να υπάρχει το κρατήδιο θα διαλυθεί ε, Αυτός μοιάζει πρώτα Εμείς Τι πρέμουρα έχεις κύριε Τσίπρα Γιατί ξεκίνησες ένα θέμα Ενώ δεν ήσουν έτοιμο. Αυτό είπανε σήμερα στα κανάλια, το είδα και βγήκανε σαν κατουρημένε κότες ή σιριζέοι και τους είπε, δεν θέλω να λέω ονόματα, δημοσιογράφος λέει, αν δεν γίνει αυτό θα πέσετε αύριο. Ναι, mm -hmm. ε, ίσως, αφού διαφωνείτε λέει με την τελευταία φράση του Καμένου που είπε χτες. Άρα λέει δύο, α, ένας είναι κομμάτων, ο ένας φου... άκου mm -hmm. ο ένας θα λέει δεν ψηφίζω καν. Ναι. Mm -hmm. Οι άλλοι θα ψηφίζουν ναι, και θα, θα λέει και τρώει και διάφορα συμμαζέματα εκεί πέρα θα Α, το Αυτό ψηφιστε. είναι άλλο Δεν σας στηρίζει ο συγκυβερνήτης σου Έχουν χάσει με τα μαντήλια και τη μίξα κάτω Έχουν χάσει τη δεδηλωμένη προπολού Έτσι. Το ξέρουν Έτσι. Και για να φύγουν τα εσωτερικά θέματα Τα οικονομικά τα ανοίξαν αυτό Έτσι, Δίχως να είναι έτοιμοι Έτσι. Όπως άνοιξε και το θέμα με την Κύπρο πριν τρεις μήνες και πήγαν στην Ελβετία και δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Όπως κουβάλισε εδώ τον Ερντογάν. Γιατί τον κουβάλισε. Για να πάει να τρακάρει την Κανιονιοφόρο. Επίτηδεσαι. Για να τους θέσει εδώ το θέμα, το θέμα. πλέον μπροστά ε, εδώ το θέμα τη συνθήκη των... Ρε τους γαργαλάνε και τους αρέσει. Ρε. Μου φαίνεται. Ε? Μου φαίνεται τους γαργαλάνε και την έχουν ευρύ. Ε, τούτη εδώ Γιώργο. Η δική μας εννοώ. Τούτοι εδώ που είναι στην κυβέρνηση έχουν υπογράψει, την έχουν παραχωρήσει τη Μακεδονία. Και πάνε φέρουνε... να το φέρουν... Το φέρουν στριφογυριστά. Ε. Αλλά οι άλλοι είναι τόσο αποθρασισμένοι που δεν θα δεχθούν ούτε αλληλετροτισμούς να βγάλουν, ούτε να αλλάξουν βιβλία, ούτε να αλλάξουν σημαίες, ούτε να αλλάξουν νοοτροπία. Για ε, δεν λέει ο υπουργό Εξωτερικών... Παιδιά καλή νύχτα, βρείτε τα, πάω για καφέ και ξαναπάρτε με τηλέφωνο το καλοκαίρι. Τι θα γίνει το κράτος. Τι μανιάζε μας. Ήδη την περασμένη εβδομάδα ψήφισαν τα Σκόπια, η βουλή με τον Ζάεφ να βγάλουν τις πινακίδες όλες και να γίνουν δίγλωσες σλάβικά και αλβανικά. Πήγαν το ψήφισμα να το υπογράψει ο πρόεδρος της δημοκρατίας τους και του το απέριψε. Ναι, αλλά αν το ξαναψηφίσουν είναι λέει να το δεχθεί. Διάβασα. Δεν θα το υπογράψει. Τι να το δεχθεί. Εκεί στηρίζεται σε δύο βουλευτέ. Οι δύο υπουργοί του φύγανε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει δύναμη ο Ζάεφ δηλαδή, να δείξει. Τελούν υποδιάλυση και του στηρίζουμε εμεί. Yeah, του στηρίξουμε εμεί. Θα κάνουν λέει δημοψήφισμα. Θα διαλύσουμε δεν. λέει το κράτο το δικό μα για yeah. να στηρίξουν. Α κάνουν αυτή δημοψήφισμα και να δουν τι θέλουν. Yeah. Yeah. Και από εκεί και έπειτα κλείσαι και πε εκεί θα μείνει. Τέρμα. Να θυμηθούμε και το Μα άλλο. Μα έρχονται και ψωνίζουνε. Στα έρχονται και ψωνίζουνε. Ποιο έκλεισε τα σύνορα με του Αλλοδαπου και δεν τους άφηνε να πάνε έξω. Τα, τα, τα βλέπαμε. Ο, Τι, οι Σκοπιανοί δεν τα κλείσανε. Και σου λέει για να τιμωρήσουν εμάς κατεντολήν της Τουρκίας. Ναι. Για να μείνουν οι μουσουλμάνοι εδώ. Άρα Οργανωμένο και κάτω τους. και τους γλύφουνε. Και έρχεται τώρα η Τουρκία με τον πρωθυπουργό τη και είπε για να γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να μπει σαν δημοκρατία της Μακεδονίας. Βα. Ναι, εμείς δίχως άλλο όνομα δεν το θέλουμε. Και θα φέρουμε και αντιρρήσεις. Η Τουρκία είναι Μακεδόνες. Οι Τουρκοί θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το πλασματικό κρατήδιο σαν Μακεδονία, ούτως ώστε αύριο με τον εθνοτισμό τους να σου έχουν ένα μακεδονικό οξύ πρόβλημα, όπως είναι το οξύ πρόβλημα Μα έχουν, στη Μα τα έχουν βρει και με του όπως ξέρει, γιατί τους δώσαν τα έχουν βρει με τους Αλβανούς, Πόρτο, τους, τους δώσανε οπλισμό, το δώσαν οπλισμό, τους δώσανε πολλά πράγματα οι Τούρκοι και χτίζουν τζαμιά συνέχεια. Έτσι. Μετά από 100 χρόνια αναγνωρίσανε χαρτιά στον Αναστάσιο τώρα τελευταία. Ε, του δώσανε υπηκότητα. Ναι τώρα υπικότητα, τελευταία. Υπηκότητα για πολλούς λόγους. 100 χρόνια είναι και ο Αναστάσιος. Και του δώσανε υπηκότητα τώρα. Δεν είναι 100 χρόνια από τότε που έπεσε ο Χόντζα και μετά, μετά, από τον Αλία, είναι. Ε, είναι 25. 25, λοιπόν. Ε, εδώ στου άλλου δίνουνε, μόλι κατέβουν από τη φωσκότη βάρκα. Και γιατί του δώσανε. Ξέρω εγώ. Γιατί προετοιμάζονται να κάνουν αίτηση εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να του στηρίξει η Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό. Η να μην υπάρχουν εμεί. Δηλαδή, εμεί θα το στηρίζουμε όλους Ε, βέβαια. Εμεί θέλουμε να μπουν. Βεβαίω να μπουν τα Σκόπια. Να μπει η Τουρκία. Να μπουν ο ένα. Να μπει ο άλλο. Και μετά συνασπίζονται και σε πελεγάνεσαι ένα. Ναι. Γιατί θέλουν όλοι να σε πάω στα ιστορικά τώρα. Από εμά που δεν μα υπολογίζουν, γιατί θέλουν ένα κομματάκι και μια σημαία και μια ταυτότητα. Δεν έχουν δική του. Διότι είσαι καλό οικόπεδο. Ναι. ναι. Από τα καλύτερα του πλανήτη. Ναι. Και. Το υπέδαφο σου έχει πάρα πολλά. Από τα σύνορα και πάνω δεν έχει. Τα... Ναι, δεν έχουν θάλασσα. Έχουμε έχουν από την Αλβανία, έχουν από το Βόσπορο. Δεν μπορούν να βγουν στο Αιγαίο. Το Αιγαίο του κόφτει. Το Αιγαίο του κόφτει. Γιατί ναι, τους βάζει... έχουμε πει εμείς εδώ και, και ο καλό σύμφωσαι... ο, ο γείτονα απέναντι από το Αιγαίο ναι. του ξεσηκώνει, του υποδαβλίζει. Ε, γιατί δεν πάνε από εκεί, αφού έχει αυτό πρόσβαση στο Αιγαίο. Για δεν πάνε από εκεί. Γιατί θέλει τα νησιά σου, δεν το είπε. Oh. Γιατί στείλαν την κανιοφόρο του και έπεσε πάνω στο δικό μα, ναι. και φαίνεται με το βίντεο που ήδη δείχνουν. Φαίνεται... Αυτοί λοιπόν οι δικοί μα απνηγούν στι λάκου που ανοίξανε μόνοι του. Ε έτσι είναι, συνήθω έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι. Την Κυριακή θα γίνει παντζουρλισμό στη Θεσσαλονίκη. Δεις, Έρχονται από το εξωτερικό φίλοι μου, πολύ φίλοι μου. Του βρίζουν στέλνουν... από του μακεδονικούς οργανισμού στην ε, Έρχονται... Αμερική και Αυστραλία και αυτοί γελάνε. Ναι. Θα πέσει ξύλο πολύ Όχι την Κυριακή Άφταρ που έλεγε ο Μύρος Ναι Λοιπόν Δεν βάζω μουσική προχωρά Ξεκινάμε Τον Απρίλιο του 2008 Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής Και η, Υπουργός, η κυρία εξωτερικών η Κυρία Μπακογιάννη Πήγαν στο Βουκουρέστι Με ασφυκτικότατη πίεση Του πιανού Του αμαθούς του παλιμπεριστή του Προέδρου του Νεαρού Τζορτζ Μπού, ο οποίο δεν ήξερε που είναι η Ελλάδα και δεν ήξερε ποιοι είναι οι αρχηγοί των κρατών. Αυτό το φρούτο. Αφού αυτό έβγαινε στη Φλόριντα και κάνανε ένα μήνα να μετράνε και να ξαναμετράνε ο για να μην ψήφο για να βγει πρόεδρο. Ο αδερφό του ήταν μέτρα και τα ξαναμέτρανε. Ναι, ναι, ο να του. Ενώ ήταν όλα ηλεκτρονικά. Και να πούμε και το άλλο, για... έχουμε λεφαντίαση, ειδικά αυτό εδώ. Ενώ ο Πρωθυπουργό λέει όχι. Η κυρία Μπακογιάννη, αυτή η, η εθνάρχεσσα, ήταν κολλητή με την κοντολή Ζαράης και πήγε και το... το δώσε το έργο. Το γράμμα. Το γράμμα ε, το πήγε. Ως περιστερά. Ναι. ναι. Αλλά η περιστερά είναι άλλη. Ήρθε μετά η περιστερά. Η σύνοδος του Νάτο ήταν έτοιμη στο Βουκουρέστι και επέμεναν και πίεζαν πολλοί αλλά τότε προς τιμήν του είπε το μεγάλο δέτου. Από εκείνη τη στιγμή και για επαναλαμβάνεια εδώ πέρα σταθερά και για εννιά χρόνια σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ η αίτηση που κάνουν οι Σκοπιανοί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται δεκτή διότι ισχύει αυτό δεν έχει επιληθεί το όνομα. Ποιος έχει την πρεμούρα, ποιος είναι ο επισπεύδων που λένε δικανικά, ποιος, ποιος βιάζεται... Αυτή, εμείς, για... εμείς γιατί βγαιζόμαστε έτσι. Ελάτε, λύστε τα προβλήματά σας Να γίνει μία διεθνήση Ελάτε να μας γλύφετε λέμε στην καθομιλουμένη Καθόλου, ελάτε να το... Αλλά εγώ ξεκινάω παραδεχόμενος ότι δίνω όνομα Και τι άλλες υποχωρήσεις να κάνουμε επιτέλους ναι. Έτσι λένε ναι. Στη τηλεοράσει και στα ραδιόφωνα, ναι, αυτό ναι, λένε. Επιτέλου λέει να υποχωρήσουμε εδώ, κι εμεί. Ένα φίλο εδώ λέει: Ετοιμάζει ο Τζορτ Σόρο να στείλει ομάδε ψευδοαναρχικών στο συλλαλητήριο τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τα κάνει μπάχαλο στον αγώνα που θα γίνει του συλλαλητηρίου με το πατριωτικό αυτό. Γιατί πατριωτικό είναι αυτό, δεν είναι κομματικό την Κυριακή. Εδώ είσαι, θα σου διάδυνα. πω το εξή. Ο Σαβίδη αυτό ο νεόπλουτο, ο ποντορώσο. Όταν είχε αγώνα με την ΑΕΚ στη Λιβαδιά που πέξαν πέρσι, κατέβασε ομάδες σλάβων. Είχε ένα προπονητή σλάβο, σέρβο και κατέβασαν σέρβους. Και μπήκαν μέσα και κάναν το γήπεδο για, για λιακαρφιά. Είναι οργανωμένοι αυτοί, είναι έτοιμοι. Το ξέρω. Επεμβαίνουν και σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε. Και το οποίο από εδώ δεν κάνει κανείς τίποτε. ξέρουμε, δεν υπάρχει αντίσταση επειδή ναι αλλά μέχρι πότε ο κόσμος ε, τι λες, αν θα εμφανιστούν αυτοί την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει Δεν θα τους αφήσει θα... ο κόσμος θα τους φάει ζωντανός ε κάτσε να δούμε τι θα γίνει τότε ο καραμανλής στη... στο Βουκουρέστι είχε ετοιμάσει φακέλους και σε όλους όσους συμμετείχαν έδωσε ογκώδης φακέλους όπου μέσα ήταν όλο το ιστορικό και είχε μέσα και τις θέσεις που πήραν μεγάλοι καθηγητές Αμερικανοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι τέτοια παραχάραξη της ιστορίας δεν έχει ξαναγίνει Ελάτε. αυτοί ουδέποτε υπήρξαν ούτε είναι ούτε και πρόκειται να γίνουν Μακεδόνες τι κατάσταση είναι αυτή και εμείς αντί να στηριχθούμε σε αυτούς Έχουμε έναν πρόεδρο δημοκρατία ο οποίο σιωπα, δεν παίρνει θέση, δεν μιλάει. Έχουμε καθηγητάδε που δεν βγαίνουν να μιλήσουν, να πάνε μπροστά από τον λαό να τον ενημερώσουν. Περιμένουμε του ξένου. Καθηγητέ τη ιστορία να βγουν να δικαιώσουν την Ελλάδα και να πουν το μεγάλο έγκλημα που ετοιμάζεται να γίνει. Προσμή του ο Μίλε, ο οποίο νιώθει Ακριβώς. πιο έργο από Έλληνε, που έχει κάνει ανασκάθεση ναι, στην, ναι, στην Εμέα Βγήκε και, και είπε τη λέτρε. Έστειλε επιστολή. Και στην Αμερική και εδώ. Και, και εδώ πατούρα. σε όλου. Και υπογράφουν κάποιοι σειρά καθηγητάδε σε αυτή την επιστολή. Ναι, δηλαδή. Α, να πούμε και το άλλο τώρα, Λευθέρη. Ένας Ένα Έλληνα καθηγητή ιστορικό, αρχαιολογία, δεν έχει αδένες να πει, ρε, προ την άρχουσα Ένα καθηγητή, φοβάται. Λέ... Μη χάσει το μισθό του. Τα λένε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δεν βγαίνουν έξω. Ε, δεν έχω δει ούτε στο. Όχι, Υπάρχει δίκτυο. Υπάρχουν. υπάρχουν. Έλληνε. Υπάρχουν. Έλληνε. Έλληνε υπάρχουν. υπάρχουν. Ακαδημαϊκοί, αλλά... ο Μπαμπινιώτη αυτοί όλοι, πούμε. α πούμε. Πού είναι. Δεν άκουσα το όνομα, δεν ξέρω περί τίνος, ο μιλή. Α, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Α, υπάρχουν α, υπάρχουν α, και ο Σιρήγο βγαίνει και μιλάει και ο Μέρτζο βγήκε και μίλησε και άλλοι βγαίνουν και μιλάνε, αλλά δεν του βάζουν σε, προ, σε μεγάλα κανάλια. Δεν του αφήνουν του ανθρώπου. ωραία. Ελληνικά κανάλια εννοείται. Ε, ε, ε, βέβαια. Ελληνικά επειδή είναι στην Ελλάδα ε, Ναι Εξεδάφους δηλαδή ε, Επιεδάφους επί ναι Α ωραία εντάξει Ωραία Αλλά δηλαδή, κάτσε τώρα Κάνα δύο τρία χρόνια στην Κίνα Γιατί θα κάνω τίποτα δουλειές Θα με Κινέζος Θα σκιστεί και το μάτι μου Όχι θα πούμε η επαρχία Γιουνάν ναι. Είναι ελληνική Άρα ναι Γιατί Εκεί έχουμε και Γιουνάν ναι. Από το δυόμισι χιλιάδες χρόνια Και, και στην έβαλε. Ιαπωνία έχουμε αινού Λοιπόν δεν έχουμε δικαιώματα ε, Πούντα Ε, αν πάμε να πούμε θέλουμε Έχουμε και, και του καλάς Τους παστούν <laughs> Έχουμε ένα καρό κόσμο Νότιο Αμερική ε. Πού είναι αυτοί όλοι ε, Πού είναι Άρα ουκάνοι εμείς... Που λένε ότι είμαστε ατισπάρτη Αυτή τα λένε τα λέμε Λάκωνες, εμείς. Εμείς. Λάκωνες, Λάκωνες Ρέτι έχουμε πάθει που ειναι αρα κανει που λενε οτι ειμαστε ατισπαρτη μπλέξει Πάρε μια ανάσα πάρε να βάλουμε ένα τραγουδάκι μόνο Πάρε μια ανάσα Να πιούμε ένα νερό Έχουμε μπλέξει δηλαδή έχουμε μπλέ Why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? Cause down on the street, something's going on There's a brand new beat and a brand new song In my life, there was so much anger Still, I have no regrets Just like you, I was such a rebel So dance your own dance and never forget, forget. Nubli Hachamé I heard my father say Every generation has its way I need to get so big Nubli Hachamé In your destiny, I need to disagree. When rules get in the way, nobility gently. Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing? Only harmony Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song It's In my heart There's a young girl's passion For a lifelong duet And someday soon Someone's smile Will haunt you So sing your own song and never forget Noobly H&B I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Noobly H&B It's in your destiny I need to disagree But rules get in the way what is this game searching for love of faith it's all Προσπαθούμε να είμαστε ψυχραιμοι κάθε μέρα, διότι όλες οι εκπομπές έχουν μια τοποθέτηση εθνική, όχι πατριωτική. Και ειδικά άτομα ε, όπως είναι ο Διαμαντάρας, είναι η Τζάνη και κανένα δύο άλλοι, οι οποίοι αυτοί είναι και η ενασχόλησή του για να ακούμε και τι γένει. Το τραγούδι λέγεται Νουμπλιέζα Τζο Κόκερ, μου Τζο Κόκερ, επιτυχία Καταπληκτική από ένα καλλιτέχνη που ονομαζόταν Ο Λευκός Νέγρος Και πρωτεμφανίστηκε στο Γούνστοκ Λοιπόν ενημερώνω τους φίλους πριν πάρει το μικρόφωνο ξανά ο, ο Διαμαντάρας Ότι Εάν μπείτε στη σελίδα του σταθμού Τώρα θα δείτε το τρέχον πρόγραμμα Κάθε μέρα έχει και το ρολόι Και από κάτω ποιε εκπομπέ είναι Της ημέρα, κανονικά Το φτιάξαμε σήμερα Αν θα πάτε στο banner programs θα δείτε το πρόγραμμα Όλες τις εβδομάδες 2 ε, Ήδη πήρε καμιά εκατοστή εκπομπές ο ένα Ο Χρήστος, Του Διαμαντάρα, τη Τζάνη, του Γρηγορίου Κάτι αγνώστων των επισκεπτών και, λοιπά, και θα αρχίσει να τις ανεβάζει σιγά σιγά Γιατί έχει μια χρονοβόρα διαδικασία Αλλά θα ανεβαίνουν Οπότε θα μπαίνετε ε, Στο banner files φάκελ δηλαδή Θα βγαίνει το πρόσωπο του παραγωγού που έχετε επιλέξει, του διαμαντάρα, μια φωτογραφία, θα πατάτε πάνω εκεί, θα βγαίνουν όλε τι εκπομπέ και θα παίρνετε τη σημερινή, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, την περσινή, οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά προ ενημέρωση θα αρχίσουν να γίνονται και παράλληλα θα. 5-6 άνθρωποι θα αρχίσουν να γράφουν έτσι γι'α σιγά και θα γίνει blog από εβδομάδα Πρέπει να πάρουν ένα κωδικό και θα γράφουν όλοι σιγά σιγά. Οπότε αυτοί που μπαίνουν και ακούνε μουσικέ ή θέλουν να δουν κάτι από τον Άλβεντο. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα διαβάζουν και κείμενα των ο, ανθρώπων εδώ που στηρίζουν το σταθμό και όχι μόνο. Λοιπόν αυτά προς ώρας ε, ε, έρχονται και άλλα. Θα κάνουμε εδώ και με το Διαμαντάρα και την άλλη ομάδα να κάνουμε και μια πίτα να συνευρεθούμε όλοι μαζί. Μπορεί να είναι και μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη να τακτοποιήσουμε διάφορες εκκαιμότητες. Και θα παρακαλέσω να έρθετε όλοι να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί, κάτι. Θα το προαναγγείλω όλο αυτό. Όσον νούπο να έρθουμε στα ίσα μα. Λοιπόν, ανοιχτό το μικρόφωνο, προ. Ξεκίνησε Γιώργο η κυβέρνηση να κάνει μία πολιτική <χω> σε αυτό το θέμα, η οποία είναι η εθνική πολιτική, δίχως να ενημερώσει κανέναν. Τι άλλο λένε, τι συζητάνε, τι έχουν αποφασίσει. Μα δεν έχει πει ακόμα κανέναν. Δεν έπρεπε να καλέσει. Ότι σκοπεύουμε τους αρχη... να προτείνουμε αυτά. Τους αρχη... Κατηδίαν, του αρχηγού των κομμάτων. Να πάνε όλοι μαζί στον πρόεδρο να τα βάλουν κάτω Και να δουν να συζητήσουν Τι θέλουν μέχρι Είτε, που... από, ότι, από τα συμφραζόμενα Και σήμερα Λευθέρη Υπάρχει σοβαρή διαφωνία Της πλευράς που λέγεται ανεξάττηται Έλληνες Από το ΣΥΡΙΖΑ Και θα έχουμε εξελίξει Όλα Τα δηλώσαν αυ... όλοι αυτά Ότι συμβαίνει αυτό Όλα αυτά mm. είναι δικά τους Όπως τα mm. στρώνουν Θα κοιμηθούν ναι. Το θέμα είναι ότι δεν Ενημέρωσαν τους πολιτικούς αρχηγούς Και αρχίσαμε τώρα εμείς ο καθένας να γίνεται νονός ανάδοχος του ονόματος και ο καθένας βλάκας να λέει ό,τι θέλει. Το δεν ο κάνω για να πούμε. Σηζητείτε αυτό, συζητήτε. Επίτιε θα κάνω. Η σύνοδος στην κορυφή του που θα γίνει τον Ιούνιο θα είναι κομβική σημασία. Και τίποτα δεν, δεν προδικάζει ότι θα επαναληφθεί. Η απόφαση η ομόφωνη, η προηγούμενη, διότι η Αθήνα με τις παλινοδίες που κάνει, το ανοργάνωτο και τον διχασμό που έχει κάνει στο λαό, θα χάσει το βασικό της πλεονέκτημα. Σήμερα είμαστε σε θέση υπεροχής και ακούστε ένα στατιστικό στοιχείο. Και αν δεν γίνει στο ΝΑΤΟ τον Ιούνιο εισόδος ή, λη, ή θα γίνει άλλα 25 χρόνια θα πάμε κάτω μετά. Και άλλο χρόνο και άλλο ναι, χρόνο. Ναι. Άκουσε, παρακαλώ. παρακαλώ. Άκουσε, παρακαλώ. <coughs> το 2016 Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία, Εζεγοβίνη, Κοσυφοφέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σκόπια είχαν 25 εκατομμύρια κατοίκους. Και το ΑΕΠ όλων το ακαθάριστο εθνικό προϊόν όλων τους ήταν 139,24 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια χρονιά το ΑΕΠ της Ελλάδος παρόλη την κρίση μα, ήταν 194 από όλους αυτού μαζί και απάνω παρότι ναι αυτοί ήταν 140 και εμεί 194 παρότι, παρότι που είχε μειωθεί 27% από το 2008 έτσι Οπότε σημείωσε ρεκόρ 354 δισεκατομμύρια, το οκτώ εμείς. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε και τους δίνουμε δουλειά. Έχουν πολύ χαμηλή φορολογία. Πήγαν οι επιχειρήσεις μας, χιλιάδες επιχειρήσεις εκεί. Όλες, Εργάζονται, είναι, όλες είναι εκεί. Τρώνε, μικροβιοτεχνίες, μικρές, μεγάλες Έχει μέτριες. πέσει η ανεργία τους σε τρομερό βαθμό και μας έχει ανέβει και έχει πάει στα 2 εκατομμύρια η, η σταθερότητα στο κράτος των Σκοπιών βεβαίως μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια σταθερότητα και μια ερώνη στα Σκόπια η Ελλάδα είναι στους πέντε πρώτους εταί, εμπορικούς εταίρους και ξένους επενδυτές οι ελληνικές επενδύσεις δημιούργησαν 18.000 θέσεις εργασίας και υπερβαίνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργήσαμε εμείς 18.000 θέσεις και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πλούτο Πλούτ. ελέγχουμε, ελέγχουμε τι το διληστήριο, δίκτυα καυσίμων τη μεγαλύτερη τράπεζα, αλυσίδες, πολυκαταστήματα κλπ το γειτονικό κράτος αυτό γιατί θέλει να ελευθερώσει την υπόλοιπη Μακεδονία Κάνει τις συναλλαγές του και το εμπόριό του μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παλιά, από προομικά, ο Βενιζέλος υπήρχε η ελευθέρα ζώνη λιμένος Θεσσαλονίκης. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Αυτό και είχαμε αποφύγει πάρα πολλά και υπήρχαν, υπήρχαν έσοδα. Τώρα τους εξυπηρετούμε, παίρνουν τα καύσιμά τους, τα, τα, τους διε, βοηθάμε Ελληνική όσο... Ελληνική εφοπλιστική εταιρεία με πετρε, πετρελαϊκή εταιρεία. Εκεί. Όχι. Εάν έκλεινε τη Βάνα, είχε την αποκλειστικότητα της τροφοδοσίας τους, ναι. σε καύσιμα. Εάν έκλεινε τη Βάνα, δεν θα είχαν ούτε μία σταγόνα. Όταν πήγε να γίνει ένας αποκλεισμός στην αρχή, εκατοντάδες Θεσσαλονικοί είχαν πάρει βητιοφόρα και κουβάλαγαν λαθρέα πετρέλο και τους στήριζαν λοιπόν. το οικονομικό μέρος. Και να πω και κάτι άλλο που είναι δική μου γνώση και όχι διαβασμένη. Αν εγώ το 7-8-9 στην Αλβανία για δουλειέ και μία κυρία σε γραφείο αντίστοιχο που δούλευε εκεί, α πούμε εφοπλιστικό, ήταν επιχειρημάτια, έκανε και εφοπλιστικές δουλειέ αυτός έπαιρνε με πέντε γλώσσες Πρόσεξα, ναι, ναι, ναι, ναι. Ελληνικά. Αλβανίδα. Ελληνικά. Αγγλικά. Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά. Με πέντε γλώσσες έπαιρνε τον πολύ καλό μισθό για εκεί, 7, 8, 9 μιλάω, αγαπητοί φίλοι, 220 ευρώ. Όπου αντιστοιχούσαν να ζει σε ένα πολύ καλό σπίτι, το παιδί να πηγαίνει να σπουδάζει, πισίνε, ιστορίε κλπ. Και, και ήταν σε εφοπλιστικό λέμε του παρακάτω εργαζόμενου, σε εφοπλιστικό γραφείο. Τότε ο μισθό εδώ, ο κατώτερο, μεσοκατώτερο ήταν 1,5 και λέω, Πώ τη βγάζει, Εγώ πείτε μου με 220 ευρώ. Τώρα παίρνουμε 220 ευρώ εμεί. Το εσπιάσει τώρα γιατί το πα Ασφαλώ. Και ανεβήκαν αυτοί. 300, πάμε σε αυτό 350 που 350 ευρώ είναι ο μέσο μισθό τώρα με το apart time που πηγαίνουν και δουλεύουν. Ναι. Δηλαδή, στη δεκαετία μέσα, 7-17, αυτοί ανεβήκανε, Πήγανε οι και μα εκεί και εμεί γίναμε κάτω από την Αλβανία σε δυναμική τη καθημερινότητα. Πάντα εννοώ. Ναι. Τι μα λένε τώρα. Όπω ερχόσουνα με το τρένο, ήρθε. Δεν ναι. μπορεί να είσαι στην ανάπτυξη κανένα σταθμό. Ναι, έρχεται. Είναι ο Φλαμπουράρη με μια σημεία και την περιμένει. Α, την πρόοδο Ναι, είπε. <laughs> ο Φλαμπουράρη είναι εκεί και την περιμένει. Μα ενδιαφέρει αυτό. Η μόνη λέει που δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι, λέει ένα φίλο με ψευδόνυμο, μου την περιοχή τουλάχιστον αφού δεν λε στο όνομά σου. Είναι η πτωχοδιάβολη των Βαλκανίων και ο νοονοήτο και χαιρετίσματα στο δάσκαλο Το πιάσαμε αλλά να που τα αγκάθια και το χαλί και στο παπούτσι δεν σ' αφήνει να περπατήσεις όμως Λοιπόν λέγε Τώρα Αυτοί πως πρέπει να ονομάζονται Έλα, Θα πάμε στην ιστορία Αυτοί είναι οι περίφημοι Βαρδαρίτες βαρδάρης όταν φυσάει ο βοριάς λένε οι σαλονικοί οι μακεδόνες βαρδάρις. Βαρδάρης είναι ο αξιός και αυτοί ονομάζονται ονομάζονταν Βαρδαρίτες και Βαρντάσκοι έτσι. Γι αυτό έλεγε Βαρντάσκα και το κράτος τους έτσι. έχουμε και τα γραμματόσημα και όλα θα πρέπει εμείς τώρα να ασχοληθούμε να αποδείξουμε ποιοι είναι αυτοί διότι δεν φροντίσαν από εδώ οι δικοί μας τουλάχιστον τώρα οι τελευταίοι να τους φέρουν να πούνε καθύστεροι Έφερε ο Μπουτάρη, έκανε εξωτερική πολιτική. Με ποιο δικαίωμα. Και πήρε τον υπουργό του. Από, από πού, α πούμε. Και, ε, ε, και τον λιβάνιζε και τον γύριζε. Δεν είδε σε κάνα Έχουν κάνει την εξωτερική πολιτική καφετέρια. Κα, Καφενείων Καφενίων είναι. Καφενίων είναι. πιο είναι. Καφενίων ήρθε, λέει, εδώ. Τα πάμε. Ποιο σε είρε που τα Ναι, και τι είπατε. Ναι, Μήπω μίλησαν να κάνουν και gay pride στα Σκόπια. Γιατί να μην κάνουν. Γιατί αυτό είναι του Προεδρείου. <laughs> Είναι με το σκουλαρίκι. Αυτό, όχι, ρε παιδί μου, αυτό τα οργανώνει αυτά. Ε, ναι, βέβαια, αλλήμον. Προχτέ εδώ σε συνέντευξη από ένα μπουρδελό, μιλάμε για σοβαρά πράγματα τώρα. Πήγε και έκανε επιθεώρηση. Εγώ ναι. λέει, είμαι στάρ, λέει και γι' αυτό. Ναι. Παλιά λοιπόν, σε ένα ανέκδοτο που συζητάγανε δύο γκέι, λέει You are star, του λέει ο ένα, λέει, No, I am poor star. Λοιπόν. Προχωρά. Άκουσα να δει τι πρόκληση έκαναν. Στι 5 Ιουλίου του 2006. Έστειλαν στο Υπουργείο εδώ ένα βιβλίο και ακούστε τι προκλητικότητα είχε σε τέτοιο σημείο να το στείλουν σε δημόσια ελληνική υπηρεσία το κείμενο του μηνύματός τους με το οποίο προωθούν το βιβλίο το οποίο αποκαλούν Μακεδονικό Βιβλίο 2006. Τι λέει η Μακεδονία για τους Μακεδόνες Ρωτώντα μας συγχρόνως αν θα θέλαμε να αναλάβουμε την προώθησή του ε, να προωθήσουμε το βιβλίο τους δεν αντέδρασε κανένας φορέας από τη χώρα μας και είναι φανερό ότι έχει κάνει τους βαρντάσκους να γελούν και να λένε ότι τους πιάσαμε κορόιδα και αυτό τι τους κάνει ολοένα και πιο επιθετικούς και πιο αδίστακτος Αυτές οι ενέργειες προσβάλλουν την ιστορική αλήθεια, την παγκόσμια ιστορία και την Ελλάδα και εδώ δεν τους ενδιαφέρει κανένας να απαντήσει. Μελάντε. Δεν χρειάζεται κανείς να γνωρίζει τη σέρβο-βουλγάρικη γλώσσα που μιλάνε, 90% είναι βουλγάρικα και 20% και 10% σέρβικα, για να καταλάβει το αντικείμενο του θέματος που έχουν αυτοί. Μόνο από το γεγονός ότι γράφουν το ένδοξο ελληνικό όνομα Μακεδόνες έστω και αν το αποδίδουν στα Σερβοβουλγαρικά είμαστε Μακεδόνες δεν είμαστε θηρομισίτες που είναι. Αυτό λέει ο τίτλος του κειμένου τους. Ο τίτλος αυτός αλλά και το κείμενο που έχουν βάλει είναι εκ απαράδεκτα και όλα ψευδή και αναλυθεί. Και εδώ εφαρμόζουν αυτοί με δάκτυλο του όρος τα λεχθέντα από τον Κίσιγκερ, πλήξτε του Έλληνε στην ιστορία του. Έτσι. Πλήξτε. και στα ήθη και έθιμα. Την ιστορία του, τη γλώσσα του, τα ήθη και τα έθιμα. Και βγαίνει και ο Ζάλ από την και λέει: Δεν κάνετε, λέει η κόπο, Δεν θα πολεμήσουμε ναι. του Θα στείλουμε, λέει, πέντε εκατομμύρια δικού μα. και θα του πνίξουμε. Και θα πάρουμε τα νησιά, λέει. Νάτο Να το το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ε, ναι. εκτελείται. Γι' αυτό ο άλλο. 17 ώρες διαπραγματευόταν για το πρόγραμμα οι βαρδαρίτες, οι βαρντάσκοι δεν υπήρξαν επαναλαμβάνω ποτέ Μακεδόνες είναι αυτό το οποίο ήταν έω το 1944 Σλάβοι που εξακολουθούν να είναι το να ισχυρίζονται οι Σλάβοι οι Αλβανοί, οι Ρομ η τουρκικής εθνότητας και όποιας άλλης εθνότητας και άλλης φιλής κάτοικη της χώρας τους, ότι είναι Μακεδόνες ξεπερνάει και την πλέουσα πλέον οργιάζουσα φαντασία και είναι ύβρις προς την αλήθεια. Ε, την ύβρι αυτή δεν την καταλαβαίνουν εδώ, αλλά η έμεση θα έλθει και η νέμεση θα πέσει επιδικαίων ναι, και αδίκων. Είναι σίγουρο. Και το πιο σημαντικό που είπες Λευτέρη, όλοι κοιτάνε τη μειονότητά Όλοι, σε όλο τον πλανήτη, όλοι και είναι έτσι πρέπει να γίνεται. Εμείς που έχουμε με στα σύνορα, δεν λέμε, στην Αυστραλία τώρα και δηλώνουν ελληνική καταγωγή. Τρα, ακόμα και ο Γκρουεύσκη η Έλληνας είναι. Γιατί δεν δημιουργείται μια διπλωματική διαδικασία να... Πώς ονομάζονται αυτοί δηλαδή. Στην Αλβανία επίσης Έγινα... Που η Βόρεια Επίρου είναι με χαρτιά κατοχυρωμένη ως Βόρεια Επίρου. Από το 13 είναι η αυτονομία τη Βόρεια Υπήρου. Δηλαδή, δηλαδή πώς είναι, Όλοι έχουν εργάσεις. την αυτονομία του εκτό από του Έλληνε. Ναι. Στα όλοι, άλλα κράτη εννοώ. Όλοι, όλοι ξεκοκαλίζουν και εκδέρνουν σιγά σιγά τον Ελληνισμό και την Ελλάδα. Όλοι. Άρα είμαστε σημαντικοί. Ε, ε, σημαντικό εσύ. Γι' αυτό σε μισούν και ναι, θέλουν ναι, να σε. Όλοι, τον κόσμο το λέμε. Γιατί από πάνω είναι άλλο το έργο. Άμα. ξεπερνά και την πλέον οργιώδη φαντασία να θέλουν τώρα οι Σλάβοι οι Ρώμη, οι Αλβανί, όλοι αυτοί που είναι εκεί πέρα το συνενθήλευμα οι Βουλγαρο ναι. αυτοί όλοι να ονομάζονται ότι είναι Μακεδόνες και ότι αποτελούν ένα ενιαίο έθνο των Μακεδόνων και είναι κατευθείαν απόγονοι του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί βγάζουν τα αρχαία που βρίσκουν εκείνα που είναι στη ιγκοσλαβική γλώσσα να μας τα δείξουν. Ναι, μα δεν πήραν. Τους καλέσουν το υπορικικό συμβούλιο, τους πάρουν, τους πάνε Θεσσαλονίοι, τους πάνε Βεργίνα, στις Αιγαίες. Όχι, στα δικά του μέρη βγαίνουν αρχαία. Ναι τα οποία είναι στα γραμμένα. Ναι, ναι, ναι, στα είναι. Όπως και το φύερι που είναι η παλιά Πολωνία, το βουθρωτό, είναι mm. όλα στα αλβανικά. Να τα αποδείξουν τα στοιχεία αυτά. Ο Εσχύλος γράφει «Ήβρις γαρ εξανθούς εκάρποσες ταχινά της όθεν παγκλαφτων εξαμά θέρος». Α το έχουν υπόψη τους, στους Πέρσες το έργο το αναφέρει, διότι λέει «Όταν ανθίσει θα καρπίσει το στάχι της καταστροφής από όπου θερίζει θέρισμα γεμάτο κλάμα. Α, αυτή είναι η νέμεσης. Το Παρό... είχε πει πριν δυόμιση ασχόνια ο κύριος αυτός όμως. Ο κύριος. Έτσι. Μολονότι είναι εξωπραγματικά και ανιστόριτα όσα ισχυρίζονται οι βαρδαρίτε, δυστυχώς για αυτούς επιμένουν και δείχνουν ότι μιλούν σοβαρά. Γιατί Γιατί εμείς εδώ δεν αντιδράσαμε τότε που έπρεπε έγκαιρα. Επειδή λοιπόν μιλούν σοβαρά θα σας απαντήσω κι εγώ τώρα σοβαρά. Οι Βαρδαρίτες είναι ένας ανομιογενής λαός, είναι κυρίως Ζλάβοι, είναι Αλβανοί και είναι άτομα άλλων εθνοτήτων μετά το, με τους οποίους έχουν και τουρκικής φιλέ, μία τουρκική ράτσα μέσα όπως και Ρομ ή Αθήγκανη το ότι υπήρχαν και πολλοί Έλληνες στη χώρα τους είναι βέβαιο οι γείτονες όμως φρόντισαν να τους ε, ε, κάνουν γιούγκοσλάβους θα δώσω μια πληροφορία τώρα Μάλιστα. όταν η Θεσσαλονίκη δεν είχε κανένα πανεπιστήμιο πριν το φτιάξει είχε. ο Ελευθέριος Βενιζέλο. λες για το Αριστοτέλειο ναι δεν υπήρχε πανεπιστήμιο Καλησπέρα και... στο ήταν στο φίλο μα. Ούτε λέει... διδακτήριο. Τίποτε. Και πήγαιναν οι δάσκαλοι στο μοναστήρι. Εκεί ήταν το διδακτήριο της Μακεδονίας. Στη σύγχρονη πόλη Βίτολα. Εκεί πήγαιναν στο μοναστήρι και έβγαιναν δασκάλοι και δασκάλοι... και πήγαιναν σε όλη την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη και δίδασκαν Εκεί υπήρχε πανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο η Θεσσαλονίκη δεν είχε, ναι. για να ξέρουμε τι μιλάμε για τον ελληνισμό. Ναι. Εκεί ξέρουμε ότι υπήρχαν 350.000 Έλληνες και σε μία απογραφή που έκαναν τους έβγαναν γύρω στους 120. για αυτούς δεν μιλάει, μιλάει κανείς. Κανένας. Τι γίνανε, πού είναι. Και όταν πας τώρα εκεί, αν πας σήμερα στο μοναστήρι, μιλάνε όλες οι γειτονιές ελληνικά μιλάνε. Ε, βέβαια και στη, στις λίμνες εκεί, στην Οχρίδα στη... κλπ. Φυσικά καταργήσανε τη, τα σχολεία τα ελληνικά, έκανε υποχρεωτική την εκμάθηση αυτού του συνοθυλεύματος των Σκοπιανών που είναι Βουλγαρο-Ιουγκοσλάβικα, 90% Βουλγάρικα είναι και όποιος δεν μπορούσε να τα μιλήσει είχε άλλες διαδικασίες, ξέρουν αυτοί. Η όρη Μακεδονία του Βαρδαρίου και Μακεδονία του Πυρήν και Μακεδονία του Αιγαίου τους οποίους χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί είναι εφευρήματα των Ιουγκοσλάβων για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα τους επιθετικούς και πολιτικούς σκοπούς τους. Δεν υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ταυτόσιμη με την Ελλάδα. Θα το λέμε... Να το ακούνε και αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και αυτοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και οι κονδυλοφόροι πως τους είπε ο Γιαννόπουλος Παλιόγριες, κλάψες τα σάλια και τα μελάνια σας. <laughs> Λέει ο φίλος μου Μάικ Μάικερ εδώ καλησπέρα πνουαλία. Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος έλκουν την καταγωγή τους και το ξέρουμε αυτό από το Άργος, Άργος Μήπω λέει διεκδικήσουν και την Πελοπόννησο και γιατί όχι ε? Όταν λες εσύ εγώ δεν δείχνω Είμαι δείχνει. Αλεξανδρινός ναι. Έτσι. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει Μπαίνει ένας εδώ μέσα στο στούντιο Και σου λέει Γιώργο εγώ θα πάρω αυτό το μηχάνημα ναι. Και δεν το πετά με τι κλωτσέ έξω. Άρα θα πάρει το μετά. να το συζητήσουμε. Κάτι ναι. θα σου πάρει. Θα σου πάρει τα μικρόφωνα, τα ακουστικά και θα φύγει. Από την ώρα που κάτσει να το συζητά. Ε, κάτι θα σου πάρει. Και εγώ λέει που νόμιζα, λέει ο Οδυσσέα, ότι η Ιγκοσλάβοι είναι φίλοι μα. Έχουμε χεστεί στι φιλίε η ε, Οδυσσέα. Όλοι είναι φίλοι μα. Όλοι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Με τόσου φίλου, γιατί έχουμε ψυχολογικά. Δεν υπάρχει καμιά επίσημη ή ανεπίσημη. Απογραφή ή καταγραφή που να αναφέρει ότι οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτό λένε όλοι οι εθνολόγοι, οι επιστήμονες εθνολόγοι. Χωριστό μακεδονικό έθνος δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία να το επαναλάβουμε. Δεν υπάρχει. Αυτό μας το λέει από το Arnold van Βαντγένερ, Τραητέ κομπατή δε να 1922 Άλλος μεγάλος Η έκφραση μακεδονικό έθνος είναι δημιούργημα του πανσλαβισμού Τη χρησιμοποίησε πρώτος ο Ρώσος Ζαργκάνκο. Το 1890 έχει την έννοια της ιδιαίτερης αλλά ανύπαρκτης εθνότητας και αποτελεί τον δύριο, δύριο υπο για τη σλαβική επιθετικότητα κατά της Ελλάδος Ξαφνικά από το χάος από την ανυπαρξία, εκ του μή δημιου... δημιουργήθηκε στη Βαρντάσκα μακεδονικό έθνος. Ε? Ούτε ο μεγαλοδύναμος, ο Θεός δεν κάνει τέτοια θαύματα. Το έκανε ο Τίτο. Ε? Ε... Ο αγαπητός, αυτός ο Τζότζεφ. Φίλος ο του Μπρός. Εθνάρχη ήταν αυτός. Ο, ξέρω, ο όρος μακεδνών έθνος Υπάρχει με την έννοια του φίλου και αναφέρεται βεβαίως τους Μακεδόνες, Έλληνες, Δορυιδις. Κατά την επίσημη τουρκική απογραφή 1904-1905, επίσης δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει καταγραφεί ότι ανήκει στο μακεδονικό έθνος. Μπορεί να είναι καταγεγραμμένος ως Έλληνας, όχι ως Μακεδόν Δεν υπάρχει έθνος μακεδονικό να το λέμε να το καταλάβει ο κόσμος Είναι κατασκεύασμα Ο πληθυσμός του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Κατά την απογραφή αυτή ήταν συνολικά 4.183.000 άτομα Και είχε την ακόλουθη διάρθρωση Μουσουλμάνοι 1.800. Έλληνε 1.619. Βουλγαρόφωνοι 455.000. Εβραίοι 151.000. Αρμένοι 95.000. Σέρβοι 16.500. Κουτσόβλαχοι 13.000. Και Αθήγανοι 9.000. Την απογραφή αυτή οργάνωσε ο διορισμένο από τον Σουλτάνο γενικό επιθεωρητή Χουσέιν. Αλλή, Πασάς. Στο μοναστήρι Ήσαν 670.000 άτομα και είχε την ακόλουθη διάρθρωση. Έλληνες 250.000, Μουσουλμάνοι 223.000, Βουλγαρούφανοι 143.000, Σέρβοι 13, Κουτσόβλαχοι 6 και Εβραίοι 4.950. Αυτές είναι απογραφές τις οποίες Επίσημες τις είχε κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν καταπέσει Εδώ μου Αυτά λέει ο... δεν τα επικαλούνται Κανένα, κανένα τίποτα Ο Οδυσσέας Απτωχής τον λέει Η δημιουργία του Μακεδονικού Έθνους γίνεται για πρώτη φορά Σαν αναφορά δηλαδή Από τον ε, ε, Όχι όχι άλλο Ο Δώακρος, συνομοιπηγαλού ο διαχωρισμός των Μακεδόνων από τον υπόλοιπο πολιτισμό για πρώτη φορά γίνεται από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσιπο. Δεν ξέρω να το ξέρεις, δεν το ξέρα. Ναι, έχουμε πολλά ράματα. Για... Αλλά έκανε πολλά. είναι και αυτός Εβραίος γνωστό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Πήρε τη δική μας ιστορία και τη μυθολογία και την έκανε ναι, ναι. προφήτες και άλλα πράγματα. Ναι. Από την απογραφή την οποία σας διάβασα φίλοι μου προκύπτει ότι ο πληθυσμό του Βιλαετίου Θεσσαλονίκης πλην Σαντζακίων Σαντζάκι σημαίνει πασαλίκι ήταν διοικητική περιφέρεια Δίβρις και Ελβασάν ήταν ένα εκατομμύριο 70.000 άτομα και είχε την ακόλουθη διάρθρωση Μουσουλμάνοι 423 Έλληνες 362.000 Βούλαροι 128, Εβραίοι 69 Αθήγκανοι 8.000 και Κουντζόφλαχοι 7.000 Σέρβοι 1400, βλέπετε ότι η μειονότητα ήταν οι Σέρβοι και θέλουν αυτοί τώρα να δημιουργήσουν και δημιούργησαν έθνος και να καρποθούν τον όρο την Μακεδονία, να διαλύσουν τους Έλληνες και να έχουμε προβλήματα συνεχώς. Αυτά τα στοιχεία είναι γραμμένα στο βιβλίο «Η Συνομωσία κατά της Μακεδονία του Θεοδωρή Σαράντη. Τα στοιχεία είχαν αποτυπωθεί στο εθνογραφικό χάρτη των προσυρτισμένων στο έργο του Ιταλού Αματόρ Βιρτζίλι. Κυκλοφόρησε πριν 15 μέρες ένας απόρριτο χάρτης ιταλικός ο οποίος δείχνει την παραχώρηση όταν έκαναν τα δωδεκάνησα με λεπτομέρειες έχουν την οριογραμμή και οι, οι μας κατέχουν οι Τούρκοι 20 νησιά και νησίδες παράνομα τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό βγήκαν να το πούνε; ναι. Όχι είπανε το ανάποδο. Το ανάποδο. 20 νησίδες οι οποίες ανήκουν στην Ελλάδα με την παραχώρηση που έγινε από τους Ιταλούς ανήκουν σε μας, αλλά εμείς δεν τις διεκδικούμε. Να γιατί... Τίποτα, να γιατί δεν θε, θέλει να καταργήσει και να αναθεωρήσει τη συνθήκη ο Σουλτάνος mm. Το 1940 η Γιουγκοσλαβία έκανε μία απογραφή πληθυσμού δεν, στην οποία δεν αναφέρεται πουθενά στα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής μακεδονικό έθνος Σύμφωνα με την απογραφή αυτή ο πληθυσμός της περιφέρειας της Βαρντάσκα του αξιού δηλαδή των Σκοπίων όπως την έλεγαν ήταν 1.071.000 άτομα και είχε την ακόλουθη διάρθρωση 710.000 λάδι, 334.000 Αλβανί και Τούρκοι 31% και 26.465 Έλληνες και Βλάχοι 2,8% Ισλάβει κάτοικοι της Βαρντάσκα μετά την ανταλλαγή και την αλλαγή της ονομασίας της περιοχής της Ελλαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον Αύγουστο του 1944, τι έγιναν, εξαφανιστήκανε, ανοιξηγή και τους κατάπιε, φύγαν όλοι, που πήγαν. Μήπως τους εξολόθρευσε ο Τίτο με κάποια γενοκτονία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση που υπεγράφει από τα Εθνή Τα Ηνωμένα το 1930. 48. Το 1921 στη Μόσχα η Κομιτέρν, η τρίτη κομμουνιστική διεθνής, έταξε ως στόχο την αρπαγή της Μακεδονίας και της Τράξη από την Ελλάδα και την ένταξή του στο κομμουνιστικό μπλοκ. Με βάση την απόφαση αυτή και όταν άλλες προσπάθειες δεν απέδωσαν, ο Πανίσιρος τότε Γιουγκοσλάβος, κομμουνιστής ηγέτης, τίτο έπρεπε να, μπει, να βρει μία νέα μεδόδευση. Έτσι, Ανακάλυψε ο... ξαφνικά ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες, ότι η ελληνική γλώσσα των Μακεδόνων δεν είναι ελληνική, Α, ότι, είναι, δηλαδή. ότι οι έως χθες Βαρδαρίτες και τώρα με τον νομασθέντες Μακεδόνες είναι Μακεδόνες. Ότι η σερβοβουλγαρική γλώσσα τους ή φυσική, όπως την ονόμασαν οι Βούλγαροι, είναι μακεδονική γλώσσα και ότι οι κάτοικοι της Βαρτάσκα είναι Μακεδόνες. Τα Οποιωσδήποτε... ίδια δεν κάνουν ανασκαφέ να μα φέρουν πέντε κολώνε στα Ιουγκοσλάβια. Τα ξέρουν ότι είναι όλα πλάστα. Γι' αυτό λέει εδώ ο φίλο μου ο Τζον Λέι, πάνω σε αυτό που είπε πριν για τα νησιά. Γι' αυτό και ο Τούρκο φωνάζει, γιατί φοβάται του χάρτε. Με του πετάξει κανεί στην αγορά και εκεί που ζητάνε, χάσουν κιόλα. Ναι, οι χάρτε κυκλοφορούν. Τσέχει και το Υπουργείο και Έτσι. η κυβέρνηση. Και yeah. δεν του είπαν στον Ερδογάν, μπάρτα! Μα κρατάσει 20 νησιά, δώστα ναι. πίσω. Και άμα θέλει να καταργήσει και τη Λοζάνη και πάνε στο ναι. Σευρόν που του τάπανε πάνε οι ίδιοι αντιπολίτες, θα πάει <laughs> πιο μέσα το κράτος. πιο βαθιά. Όχι πιο βαθιά. Θα χαθεί. 300 χιλιόμετρα όλη η παραλία παράκτη περιοχή ε, έρχεται σε μας. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λε που μα. Αυτό να είναι και μα και το πόδι. Ναι. Λέγε. Όποιο Έλληνα ακούσει τη σερβοβουλγαρική γλώσσα των Σκοπιανών, θυμάται το στίχο του Ευρυπίδη. «Πριν διδιώτων γύριν ουχ ελληνικήν» στο ρίσο το 294, ο Σότου κτύπησε τα αυτιά μας φωνή που δεν ήταν ελληνική. Άρα τι έχουν πει οι τραγικοί μας. Όλοι, όλοι, όλοι. όλα. Το ρήμα γυρίο έχει σωθεί στην καθομιλουμένη ως γαρίζω ή γκαρίζο Συνεπώς οι βαρδαρίτες δεν είναι μακεδόνες αφού μετα, να, μεταξύ των άλλων δεν ομιλούν ούτε την ελληνική γλώσσα αλλά γκαρίζουν ναι, Γαρίζουν δηλαδή ναι. Γαρίζουν. Ωραία. Αυτό θα λέμε οι, βαρ, οι βαρδαρίτες, οι Σκοπιανοί και τα αφεντικά του ξεπέρασαν σε προπαγάνδα και σε ψέματα κάθε δάσκαλο του είδους Όντω. Όμω με προπαγάνδα και με απλή μετονομασία κανεί δεν γίνεται Μακεδόνα. Για να είναι κάποιος Μακεδόνα πρέπει να έχει γεννηθεί Μακεδόνα. Πρέπει να είναι Έλληνας Το κρέα τη Κίνα, όσο και αν το μετονομάσει σε οψάριον, πάλι κρέα Κίνα είναι και να αφήσουν τις κοτοπονειριές των καλογύρων των ναι, αθεόφοβων ναι. του Μεσαίωνος. Ναι, για την νηστεία. Ναι. Πάφαν... Οι οποίοι στο όνομα το... του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος βάπτιζαν το κρέας και έλεγαν «Χοκ έστω πήχσης". Είναι ψάρι. Αυτό είναι ιχθύς. Ιχθύς. Βέβαια. Και όσοι ηχθεί θα τον ναι, φάμε. Ναι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να είναι κάποιος Μακεδόν πρέπει να είναι Έλληνας, πρέπει να πληρεί τα κριτήρια τα οποία αναφέρει ο Ηρόδοτος, Αυτι, αυτις δε το ελληνικό αιών ο μεμοντε, και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα τε κοινά και θυσίε η θεά τε ομότροπα ή τα 144. Δηλαδή πρέπει να έχουν το ίδιο για να είναι κάποιο Έλληνα, για να είναι κάποιο μακεδόνα, πρέπει να έχει το ίδιο αίμα, να έχει την ίδια γλώσσα ε, Να έχει την ίδια θρησκεία Τις ίδιες θεότητες και του ίδιους νεούς Και να μετέχει σε κοινές εορτές και θυσίες Και να έχουν τις ίδιες, τις ίδιες δοξασίες και τρόπους Δεν μου λες λέει, ο Αντώνης εδώ από τα Αχαρνές Οι Πόντιοι λέει που λένε τη σύζυγο Γαρί είναι από τον Γκαριζό Άμα γαρίζι. είναι γλωσσού και μιλάει όλη μέρα Αντωνάκη Μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου σου λέει εντάξει Λοιπόν α, να πούμε και χρόνια πολλά γιορτάζανε χτες, σήμερα. Οι, οι Θανάσιδες χτες οι Αντώνιδες Ναι, ναι, ναι. Σε όλους έστειλα εγώ και τα χαιρέτησματά μου Στο Βέμπο είναι εκτός Ελλάδος Γυρίζει αυτό το άτομο αλυτείες Μόλις έρθει όμω, Θα είναι εδώ στον Αλμπέντο λοιπόν, λέει, η Άρα ο ισχυρισμός των Σκοπιανών Ότι είναι Μακεδόνες Είναι και αναδιαφικός και ανιστόρητος Και είναι πρόκληση στη λογική είναι κακοποίηση της ιστορικής αλήθειας, μία κακοηθέστατη προπαγάνδα και ένα τεράστιο ψέμα. Είναι αρχαιοκαπηλεία και σφετερισμός ενός μεγάλου ελληνικού ονόματος και κυκλοπή της ελληνικής ιστορίας. Των πόσε αιώνων, πολλών αιώνων. Σημαντική ή λιγότερο σημαντική δεν έχει σημασία αν κάνεις αυτή την κλοπή πόσους αιώνες κλέβουνε 2.500-3.000 χρόνια κλέβουν από την Ελλάδα το σημαντικό για αυτός είναι να την αποδεχθούν και με αυτή την ιστορία να εισθέλθουν στην κοινωνία των εθνών όμως με κλοπή με αρχαιοκαπηλεία με σφετερισμό της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού ονόματος ε, Μακεδονία yeah, yeah, yeah, yeah. και με προπαγάνδα ιστορία δεν γράφεται Ούτε οι Σκοπιανοί μετατρέπονται σε Μακεδόνες. Έτσι. Η όποια ιστορία γράφεται έχει για τους ίδιους αρνητικό περιεχόμενο. Οι Σκοπιανοί μάλιστα έφτανε στο σημείο να εκδηλώνουν επιθετικές διαθέσεις και επεκτατικές βλέψεις κατά της Ελλάδος. Τώρα, άλλο, ανέκδοτος και τώρα. Ανέκδοτο τώρα. και όμως. Ναι, ναι, ναι. Αντωνάκη, αν κερνάς τα ποτά, αγόρι μου, να τα τσακώσει και να έρθεις εδώ τώρα. Δεν μπορούμε εμείς εκεί πάνω τώρα. Παλαιότερα θα έπρεπε να πούνε σε αυτού του κακού γείτονε ότι αυτό ή τα διαγράφεται όλα είναι κάζου μπέλη. Ναι. Μπαίνω μέσα και σελιανίζω, ή και αφού είσαι άμες... δικό μου, σε προσαρτίζω. Αφού στο διάολο από εκεί που ήρθατε. Ναι, ή αφού είσαι δικό μου, σε προσαρτίζω. Έλα να, να σε κάνω επαρχία. Έτσι. Λοιπόν. Πλάσω Πα... κλα... όλοι είναι. Στρατηγοί το μπουλι. Μπουλι. Να σε πει τώρα ο Πρωθυπουργό σου μπούλη, δημοσία θέα. Ναι, αλλά έβαζε και στολέ των υποβρυχίων καταστροφών. Αλλά αυτός δεν βουλιάζει. Ναι, σαν πρέλαση. Παλιό όνειρο και συνεχής και επίμονη επιδίωξη των Σλάβων κακών γειτόνων μας και Γιουγκοσλάβων και Βουλγάρων ήταν να έχουν πρόσβαση στι ελληνικές θάλασσες. Να ανοίξουν παράθυρα στη θάλασσα κατά το δόγμα του μεγάλου πέτρου της Ρωσίας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να θέσουν υπό έλεγχο ελληνικά εδάφη, δηλαδή τη Μακεδονία και τη Θράκη. Από αυτή την επιβολή ξεκινούν όλα, αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σαν πανσλαβισμός, είτε αργότερα σαν κομμουνισμός, είτε με το σημερινό καθεστώς οι βόρειοι γείτονες επιμένουν στην επιβολή τους. ναι. ναι ναι η ιστορία όμως της Μακεδονίας έχει γραφεί προπολού τότε που οι Σκοπιανοί όπως και οι άλλοι γείτονε μας Σλάβοι και μη δεν βρίσκονταν στο προσκήνιο της ιστορίας δεν υπήρχαν δεν τους είχε φέρει η κακιά ώρα Οι βαρδαρίτες δεν έχουν καμιά απολύτερη σχέση με την ιστορία της Μακεδονίας και της Ελλάδας με το γεωγραφικό χώρο, το λαό, τη γλώσσα, την τέχνη, πολιτισμό και το όνομα οι Σκοπιανοί δεν είναι δημιουργοί και μέτοχοι της ιστορίας της Μακεδονίας Βέβαια και δεν είναι Μακεδόνες Ούτε υπήρξαν ποτέ Αυτή δεν είναι Αποτελούσαν ήταν... επαρχία της του... Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Θέμα, θέμα. Έτσι. Και να πούμε και κάτι άλλο Λέμε Σκόπια το. και αυτά είναι ελληνικά Ήταν η, η σκόπια. σκόπια του Βυζαντίου Ήταν Έτσι. ένα οχυρό οχυ... Οχυρή περιοχή των uh, Βυζαντινών Λοιπόν Βεβαίως, και δεν είναι Μακεδόνες ούτε υπήρξαν ποτέ Είναι Σλάβοι, Σλάβοι, Ασλάβοι, Σλοβαίνοι, Σκλάβοι, Σκλαβινοί, Σκλαβινοί, Σκλαβίνοι, Σκλαβούνι Γιωγκοσλάβοι όπως τους αναφέρουν όλα τα ιστορικά βιβλία και οι εγκυκλοπαίδειες Γιατί τους ονομάζουν Σλάβους από το σκλάβο. Ήταν σκλάβοι. Ε, γιατί δεν βάζουν και τον κάπνισμα. Γιατί το του ονομάζουν Σέρβου. Μισό λεφτό Γιώργο. Σέρβο στην Ιταλική είναι ο υπηρέτη στη Λατινική. Ναι, εξού και Ή... σερβιτόρο. Και σερβίρο. Ακριβώ. Ναι. Ήταν ικανοί μόνο να είναι σερβιριστέ, υπηρέτε ναι. και σκλάβοι. Γι' αυτό του ονόμα. Οπότε σου λέει: Πώ θα αποκτήσω οντότητα να ναι. έχω ένα μεγάλο παρελθόν, παρελθόν. από κάποιον άλλον. Η λέξη νότος στη γλώσσα τους λέγεται γιουγκ. Γιουγκοσλάβη είναι η νότι και, είναι και Γιουγκοσλαβία λεγόταν η χώρα τους έως την 8η Αυγούστου 1944. Νοτιοσλαβία τη λέγαμε εμείς κάποτε. Την ημερομήνια αυτή στο μοναστήρι Πολιχοτσίνσκι Προχορτσίνσκι μετά από προηγούμενη συμφωνία των κομμουνιστών και των κομμουνιστικών κομμάτων Ιουγκοσλαβία και Βουλγαρία στη συγκέντρωση Ιουγκοσλάβων, Κομμουνιστών και σνοφιτών Σνόφ, Σλαβοματεντόνσκι, Ναρόντι, ω Φροντ. Αποφασίστηκε. Κάτσε, τι είναι αυτά τα αρχαία ελληνικά τώρα. Ναι. Αρχαία Αποφασίστηκε, είναι. κρατήστε το, την 8η Αυγούστου του 44 η ανακήρυξη του νέου κράτου τη Λαϊκή. Δημοκρατίας της Μακεδονίας Εντός των πλαισίων Του Ιουγκοσλαβικού Κράτους Μάθετε το τώρα Ο κομμουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Μπροτττήτο ένα, ένα τμήμα της νότιες Ένα τμήμα της νότια Ιουγκοσλαβίας Το οποίο τότε Λεγόταν Βαρντάσκα από το όνομα του ποταμού αξιού, όπως είπαμε προηγουμένως ο οποίο στα σλαβικά λέγεται Βαρντάρ το μετωνόμασε σε Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το όνομα Βαρντάσκα για την περιοχή αυτή αναγράφεται σε όλους τους χάρτες της Γιωγκορλαβίας πριν το 1944 και σε χάρτες άλλων χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής αλλά ακόμη και σε γραμματώσιμο το οποίο yeah. έχει εκδοθεί από τη Γιουγκοσλαβία το έτος 1939 με το χάρτη της Γιουγκοσλαβίας και τις επιμέρους περιφέρειες τις οποίες αναγράφονται και είναι οι εξής. Μπράσκα, Μπανοβίνα, Χαρντάσκα, Μπράσκα, Ντρίσκα, Ντρίσκα Ντουναύσκα, Μωράύσκα, Τζέσκα και Βαρντάσκα με όχημα το μεγαλειώδες όνομα της Μακεδονίας ότι το ήθελε να υλοποιήσει το παλαιό όνειρο των Σλάβων σε βάρος της Ελλάδος την κάθοδος της Ελληνικής θάλασσε κατακτώντας την Μακεδονία Φίλος του Εθνάρχη να το πούμε αυτό Αντίστοιχα με την περιφέρεια της Βαρντάσκα η οποία όπως, όπως σα έχω πει πήρε το όνομά τη από το όνομα του Ποταμού Αξιού ο οποίος... Στα Σλάβικα λέγεται Βαρντάρ. Άλλες περιφέρειες Γιουγκοσλαβίας λεγόταν Δουνάυσκα από το όνομα του ποταμού Δούναδη, Μοράβσκα από το όνομα του ποταμού Μωράβα, Ντρίνσκα από το όνομα του ποταμού Δρίνου, Ντράυσκα από το όνομα του ποταμού Δράβου. Αφού και τα ποτάμια του ελληνικά είναι. Ελληνικά, γιατί υπήρχαν ελληνικά πριν εμφανιστούν Ο Ο Δουνάβης, να πούμε εδώ στου φίλους, γιατί από το Δούναβο και κάτω είναι Ελλάδα, Ά, ξέρω, είναι, με... λεγότανε Ίστρος, Ίστρος, με γιώτα. Ίστρος ποταμός. Έτσι, Τι χτυπήστε να το δείτε. Από το όνομα του ποταμού βρά, στις όχθες στο οποίο βρίσκεται η πόλη Μπάνια Λούκα, στη βορειοανατολική Βοσνία, Ρεζεοβένι, Ζέτσκα, Πριμόσκα, αυτά είναι όλα αληθοί, Πραγματικά και αναγράφονται στους προπολεμικούς χάρτες και στις απογραφές. Είναι γεγονότα, είναι ιστορία και δεν αμφισβητούνται. Άλλοι κάτοικοι της χώρα των... Των... των Σκοπίων μπορεί να είναι οποιαδήποτε εθν... εθνότητα ή φιλή, απόγονοι ίσως ή λυριών, Εγχελείς άνθρωποι των χελιών, αύριοι τριβαλοί, μέδες, σκήθες, γραβέοι, τυλαταίοι και άλλοι. Αυτά Μακεδο... τα γράφει ο Στράβων όλα. Ναι, αλλά Μακεδόνες δεν είναι. Για να είναι ο... κάποιος Μακεδόνας πρέπει πρώτα να είναι Έλληνας. Αλλά Μακεδόνας Έλληνας με το όνομα Λούπκο Μικρεύσκη δεν υπήρξε ποτέ και ούτε θα υπάρξει που τον επικαλούνται. Γιατί σαν... εσύ δεν λέγεσαι Διαμανταρόφσκι. Εάν του αφήσουμε, θα μα το κοτσάρουνε. Ελευθερόσκη, Διαμανταρόφσκι, Μακεδόν. Η άνεσοι Γιώργης έχει γεννηθεί στη Βαρντάσκα, θα ήσουν υπερήφανο που θα ήσουν βαρδαρίτη. Βέβαια. Αυτή θα είναι την πατρίδα. Το ίδιο υπερήφανο θα ήμουν και εγώ αν ήμουν Πορτογάλο, αν ήμουν Ιταλό, αν ήμουν Γάλλο ή Αιγύπτιος Αν είχα γεννηθεί στην Αίγυπτο. Δεν θα έδειχνα τη φτώχεια του εθνικού μου πολιτισμού, τη εθνική μου ιστορία. Ως και τη συμβολή τη χώρας μου στο διεθνές γίγνεσαι με τρόπο ώστε για την επιλογή της εθνικής μου ταυτότητας και του ονόματος μου να σφετεριστώ να κλέψω ό,τι ανήκει σε κάποιον άλλον. Μα και σημαία τους είπε, μου είναι yeah. γι' αυτοί. Αλλά δεν τους λέει, το έχουμε ξαναπεί, ένας εδώ, λάτε να στρώσω ένα κόκκινο χάλι, τι θέλετε σημαία πάρτε, τι θέλετε όνομα να σας δώσω, αλλά εδώ θα γλύψετε τα παπούτσια μας. Τελεία Ούτε παπούτσια να γλύψουν διότι αυτός που γλύφει το χέρι μετά στο δαγκόνι Ε θα βάλω τσόκαρα Θα βάλεις τσόκαρα Ο φίλος ο Γιώργος Αττιλίμνο που σε καλύς περίτσι λέει αυτό που είπες πριν αλλά μπήκε τώρα Πολλά χωριά στο νότο των Σκοπίων και ελληνικές, ελληνικά εννοεί με Έλληνες ε. Και ελληνικές κυβερνήσει ποτέ δεν έχουμε λύσει για αυτή τη μειονότητα ε. Το είπαμε πριν το, Γιώργα Το, το λέμε Λοιπόν να θυμίσεις φίλους μη φύγει κανείς. Έχουμε καινούρια εκπομπή με τον Δημήτρη Τομάστορα Για σινεμά, θέατρο, πολιτισμό Και μετά έχουμε αθλητικά Σήμερα πέμπτη και όλο το πρόγραμμα Όλο το πρόγραμμα να μπείτε στο φάκελο Πρόγραμμα, Μπήκε μέσα το εβδομαδίο Και κάθε μέρα η σελίδα έχει τη τρέχουσα, ε, τα, τα, τις τρέχουσες εκπομπές Το φτιάξαμε σήμερα και θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα Λέγε Τι συμβαίνει Εάν αν εγώ είπα μη ήμουνα Βούλγαρος, Ιταλός, Πορτογάλος, Γάλλος και κάποιος προσπαθούσε να μου το αφαιρέσει θα εκδήλωνα την οργή μου και την αγανάκτησή μου που θα φρόντιζαν με μια προπαγάνδα ή να, να μου πάρουν την καταγωγή μου και να μου δώσουν μια ταυτότητα η οποία δεν είναι η φυσική μου κληρονομιά για να υποδηθώ ένα ρόλο που ανήκει σε άλλου. Όπω κάνουν τώρα οι Σκοπιανοί με του Έλληνε. Σε 100 χρόνια ακόμα όμω, άμα από τώρα πάρουν αυτή την ταυτότητα, αυτή, θα το έχουν εμπεδώσει οι άλλε γενιέ ότι είναι έτσι. Αυτοί δουλεύουν ει βάθο χρόνου, λέτε. Ει βάθο χρόνου δουλεύουν διότι. Εμεί δουλεύουμε με ένα φραπέ, αργήσαμε, θα κάνουμε αύριο. Αργήσαμε εμεί να του αφήσουμε να βγάλουν βιβλία και να παίρνουν τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο ναι. και να του λένε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και τώρα πρέπει να βγουν από πάνω του όλα αυτά Έτσι, οι Σκοπιανοί δεν πρέπει να έχουν κανένα λόγο να στρέφονται κατά της Ελλάδας αν πρέπει να στραφούν εναντίον κάποιον πρέπει να στραφούν εναντίον των πλαστογράφων τους των αρχείων και αρχείοκαπήλων συμπατριωτών τους αυτοί τους εξαπάτησαν αυτοί τους έβγαλαν βιβλία με ψέματα όχι αυτοί, αυτοί που βάλανε αυτού. εμείς βλέπουμε τον κύριο Γκρουεύσκη ναι. τον οποίο θα το μπουζουριάσουν τώρα μέσα γιατί λείπουν κάπου 400 εκατομμύρια δολάρια από πού από, από, από τα ταμεία που είχε και διαχειριζόταν oh. εκεί θα το φάνε τώρα από τα οικονομικά και οι οποίοι συνεχίζουν ανέστηντα να τους εξαπατούν και να τους κοροϊδεύουν ότι είναι Μακεδόνες και όχι εναντίον της Ελλάδα που τους σέβεται για τις λαδικοί τους ή την όποια άλλη ταυτότητα έχουν και την οποία υπερασπίζεται την ιστορία τους. Αυτό που της ανήκει, ενώ αυτοί προσπαθούν να εφαρπάσουν την ιστορία και τον πολιτισμό των γειτόνων. Ο Στράβων πριν δύο χρόνια έγραψε σχετικά με το είναι Μακεδονία σε σχέση με την Ελλάδα. Λυπήδεστη της Ευρώπης, η Μακεδονία και τη Θράκη, τα συνεχή ταύτη μέχρι Βυζαντίου και η Ελλάς, και οι μέχρι νήσιες τι μενούν και η Μακεδονία νινίμεντι τη φύση των τόπων ακολουθούντες και το σχήματι χωρίς έγνομεν αυτήν από τις άλλη Ελλάδος τάξε και συνάψε προς την όμορων αυτήν θράκιν μέχρι του στόματος του ευξήνου και της προποντίδος η προσαρμογή η σημερινή είναι η εξή και δεν άλλαζει τίποτα από το αρχαίο κείμενο ναι. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Το ανατέρω κείμενο του Στράβουνος δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση για το τι ήταν και τι είναι η Μακεδονία. Είναι το αυτούσιο κείμενο και η τεκμεριωμένη και αυταπόδεικτη μαρτυρία ενός ιστορικού γεωγράφου γραμμένο πριν από δύο χιλιάδες χρόνια χωρίς βεβαίως καμία σκοπιμότητα. Αν το κείμενο αυτό και όχι μόνο χαλάει τα σχέδια και την επιβουλή των γειτόνων μας και όσων ανιστόρητων ή και κοινικών που σκόπιμα τους στηρίζουν, επειδή θέλουν μικρές και αδύναμες κρατικές οντότητες στην περιοχή μας, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και τα σχέδιά τους. Τι να κάνουμε εμείς, η αλήθεια δεν κρύβεται με τίποτε. Οι Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μακεδόνο και ποιο είναι και ποιο δεν είναι Μακεδόν. «Μακεδόνες, ισύ μόνον οι άνθρωποι ή ήσαν μέλη ενός ελληνικού γένους, οι λέγοντες ότι νυν σλάβει, υπερι των σκοπείων Μακεδόνες, αν ήεν ψευδολογούσιν και επιστήμονες εσύν ή έχουσι κρυπτούσιν περί σκοπούς». Ο, Σαγρέδο, ο Φεντερίκο Σαγρέδο, ο πρόεδρος της Βασκικής Ακαδημίας Επιστημών, της ελληνικής βασικής ακαδημίας στο Μπιλμπάο της Ισπανίας αυτό γράφει ο άνθρωπος. Ο Πλάτων σχετικά με τους ανήκοντες στο ελληνικό γένος αναφέρει «Φημείγαρ το μεν ελληνικό γένος αυτό αυτό οικείον είναι και συγγενείς το δε βαρβαρικόν οθνίαντε και αλότριον στην πολιτεία στο, στο ε470» διότι οικοί και συγγενείς μεταξύ τους είναι οι ανήκοντες στο ελληνικό γένος. Τους βαρβάρους όμως είναι ξένοι και αλώτριοι. Οι Μακεδόνες είναι μέλη του ελληνικού γένους, είναι δωρείς και είναι αυτοφοιείς, αυτόχθονες γηγενείς, εντόπιοι, επιχώροι, παλέχθονες και όμεμοι συγγενείς με τους άλλους Έλληνες. Οι Βαρδαρίτες Σκοπιανοί όμως δεν είναι μέλη κανένα ελληνικού γένους και συνεπώς δεν είναι Μακεδόνες. Πέραν αυτού οι Βαρδαρίτες είναι επίλυδε και μάλιστα από τον 6ο με 7ο αιώνα και κατόπιν. Αφού λοιπόν ανέκαθεν η Μακεδονία ήταν Ελλάδα και Μακεδόνες είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέλη του ελληνικού γένους πώ οι Σκοπιανοί Ισλάβοι να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες αφού δεν ανήκουν στο γένος των Ελλήνων. Ολοκλήρωσα να πω και κάτι που είχε έρθει εδώ; Ναι. για να το κλείσουμε. Τους οποίους εξακολουθούν ανέσκλητα να τους εξαπατούν και να τους κοροϊδεύουν οι δικοί τους άνθρωποι. Οι Βαρδαρίτες δεν έχουν, μακε... δεν έχουν μακεδονικό δηλαδή ελληνικό αίμα στις Λέβες τους, διότι δεν κατάγονται από Έλληνες, αλλά κατάγονται κυρίως από Σλάβους. Η καταγωγή τους δεν ανάγεται σε κανένα ελληνικό φύλλο. Η γλώσσα της η οποία είναι όμοια με τι άλλε γλώσσες, τα οικογενειακά τους ονόματα, τα τοπονύμια, τα μικρά τους ονόματα, οι πολιτικοί του ταυτότητα αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία αναφέρω. Οι Σκοπιακοί δεν μιλούν τη μακεδονική γλώσσα δηλαδή την ελληνική γλώσσα του Καράνου, του Αργαίου, του Περδίκα, του Αερόπου, της Θεσσαλονίκης, του Γαβάνη, της Φίλας, του Αμίντα, της Ευρυδίκης, του Φιλίππου, της Λογικής, του Αλεξάνδρου, της Νικησίπολης, του Αριστοτέλους, του Ορέστου, της Ιλιάδος, του Λινέου, της Στρατονίκης, του Καλισθένου, του Ιφεστίωνος, του Παρμενίωνος, της Ιδίστης, του Πεφκέστα, Αντιόχου και μπορώ να σας βάλω χιλιάδες ονόματα. Οι Σκοπιανοί δεν χρησιμοποιούν το, το, το μακεδονικό, δηλαδή το ελληνικό αλφάβητο, αλλά το κυριλλικό, το οποίο και πάλι ένας Έλληνας φιλόσοφος και φιλόλογος, ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, κύριλλος ως μοναχός, επινόησε για τους Λάβους τον 9ο αιώνα, με βάση την ελληνική βυζαντινή μεγαλογράμματη γραφή. Το αλφάβητο αυτό με χρησιμοποιείται από τους Ρώσους, τους Έρβους, τους Βούαλους, σκοπιανού και όλους τους Λαβογενείς. Αυτοί είναι οι Σλάβοι, αυτοί είναι οι Σκοπιανοί και η όλη η ιστορία για αυτούς. Το γιατί θέλουν να κλέψουν το όνομα, να κλέψουν την ιστορία για να μα δημιουργήσουν προβλήματα να βγουν στην θάλασσα, είναι, είναι παμπάλεο <coughs> και ανάγεται τότε να μην πούμε στον βασίλειο των Βουλγαροκτόνο και στον Κρούμο το τι έκαναν γιατί θα πάμε πολύ πίσω λοιπόν αυτοί που τους βάζουν που θέλουν να διαλύσουν και τα υπόλοιπα Βαλκάνια όπως η κυρία Μέρκελ διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία σε έξι κρατήδια και θέλουν να διαλύσουν τώρα και τα υπόλοιπα Α καθίσουν φρόνημα Τι κάνει αυτή η κυρία ρε Τι, Τι Δεν μπορεί χάσει. να κάνει η, κυβέρνηση, η κυρία. Δεν μπορεί και, να, κάνει, να κάνει η κυβέρνηση Θα κάνει η κυβέρνηση λέει Με το Πάσχα. το Πάσχα Και από το Νοέμβριο που είχαν εκλογέ Με το Πάσχα οι δικοί μας που πάνε και γλύφουνε Την ίδια Συνεχίζει. Δεν Είναι καγκελάριο, προθυ... Είναι, είναι πρωθυπουργός Δηλαδή το γραμματώσιμο το σαλιώνουν ακόμα Πιο πολύ επενδύουν Για να Αγγλής τρει ναι, επενδύουν <laughs> αυτά είναι φίλοι μου τα περί Μακεδονίας, να είστε ενημερωμένοι σε όποια πόλη γίνει κάποια συγκέντρωση Όποιος να πάτε να, πάει. να πάτε όλοι να δείξουμε ότι αυτοί οι οποίοι κατέχουν την αρχή σήμερα δεν μας εκπροσωπούν σε αυτό το εθνικό μέρος Έμα. Έτσι. Διότι αυτοί δεν πιστεύουν στην Μακεδονία Αυτοί την είχαν παραχωρήσει Από το 1944 Το αργότερο Γιατί με, είναι και από υποπέραγια Εκεί υπέγραψαν τη δημοκρατία Τη κομμουνιστική στο 94 δημοκρατία στο 1994 ή 1992 Υπάρχει υπογραφή σε κείμενο κρατικό Που έχει υπογράψει ο Γκλυγόροφος Μακεδονία από κάτω άσχετα με τις δηλώσει Που είχε πει και είπε και, και υπάρχει υπογραφή Ελλήνων ε, πολιτικών όπως είναι του Εθνάρχου Μακαρίου, Του Τσάτσου και άλλων Το 94 ναι. Έτσι. Ναι. Για συννοούμεθα Σκρύπτα Μανε Πιθανόν Πιθανόν το Σάββατο Μετά από την εκπομπή του Διαβάτη 7 με 8 να έχω Τη Μαρούπα την Ειρήνη εδώ Ή το Χατζάρα πιθανόν δεν το ξέρω ακόμα Την Κυριακή όμως αν εδώ ο Καραγιάννης Ο τεαντάφυλλος ο καθηγητής Διεθνού και Ιδιωτικού δικαίου Και θα μιλήσουμε πάλι για το θέμα αυτό Από άλλο πρίσμα Πιο συγχρονό Εδώ ο δάσκαλος είπε Τα ιστορικά Ο Καραγιάννης θα πει τα τρέχοντα Τα οποία κατέχει πάρα πολύ καλά Γιατί έχει μιλήσει και από άμβονος ΟΗΕ λοιπόν, Από την έδρα βρε όχι άμβονα παιδί μου. Από την έδρα Έδρα είναι έδρα. Δεν είναι άμβονα Άμβονα είναι άλλο Είναι θρησκευτικό ε, αυτό λέω, με γιατί τερί. η θρησκεία είναι ο τώρα. Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι? Όχι, άλλοι εντάξει. κάνουν κουμάντο. Τον κουμμαντάρουν τον ΙΕ. Α, εντάξει, τα παράκεντρα. Είσαι. Εσύ τα ξέρει. Λοιπόν, Α. ακολουθεί μια καινούργια εκπομπή με το Δημήτρη Τομάστορα περί κυματογράφου θεάτρου και άλλα. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Και μετά έχουμε αθλητικά. Παρακαλώ, τι θες να πει ακόμα. Αυτά, φίλοι μου. Σα κούρασα προφανώ, αλλά σα έδωσα κάποιε πληροφορίε. Παίζονται πολλά πράγματα και δεν θα πρέπει να αφήσουμε εδώ τους εδώ να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν για μας, δίχως να μας ρωτήσουν. Γι και η βάλτε. Εκκλησία παίζει ένα ρόλο τώρα αμφί, αμφί. δεν θέλουν συλλαλητηρία αλλά δεν συμφωνούν με το όνομα. Πάνε να καρπαθούν τώρα την αγανάκτηση του λαού και να... οι καμένοι και η Εκκλησία... Αλλά από ε... μακριά. Και υπρισμένοι. Είναι επικίνδυνα λέει, τα, δημο... τα συλλαλητήρια. Γιατί φοβούνται. Ναι, φοβούνται, βεβαίω, φοβάται. Λοιπόν, φοβούνται. Λοιπόν, όταν γιατί... για ένα, μία, μία, μία φράση που είπε για τον Ολυμπιακό και τον Άρη έπεσε ο Ζουράρη, καταλαβαίνει ότι θα πέσουν όπω είναι όλοι μαζί με το Μακεδονικό. Σε κανιά εβδομάδα, δύο το Ανοίξαν πολύ. Ανοίξαν το Μακεδονικό, όπω είπα στην αρχή, Έχει. για άλλου λόγου. Και θα μπουν μέσα. Α, α, α. Όποιος ανοίγει το λάκκο του άλλου, συνήθως πέφτει μέσα και γλιστράει. Να είστε καλά, να είστε πάντοτε με τις κεραίες σας ανεπτυγμένες και να παρακολουθείτε την τρέχουσα κατάσταση, διότι θα έχουμε εξελίξεις, οπωσδήποτε. Και ραγδέ, Καλό σας βράδυ, όπου κι αν βρίσκεστε, να περνάτε καλά και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Σε 2-3-4 λεπτά το πολύ είμαι θα εδώ με το Δημήτρη Τομάστορα να πούμε άλλα κόλπα και πιο φρέσκε ιστορίε και αθλητικά μετά για να χαλαρώσουμε. Και θα πω και τα υπόλοιπα εγώ περί των προγραμμάτων σε λίγο. Καλή συνέχεια.